Ο Newcast, επεισόδιο ε, είμαι ο Αποστόλης του επεισόδιο ο και ο Αποστόλης τον Φράγος του, καφέ του. <laughs> <laughs> Λοιπόν, ε, να πούμε ότι χωρογραφούμε αυτή φορά το σπίτι μου και όχι το σπίτι του, του Άγγελου Γιατί τραβάμε βίντεο φως και ουσοί άλλοι σε βλέπουν ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, κάθε φορά που είμαστε γιατί ο Άγγελος λείπει <laughs> <laughs> Καταρχάς... Είπε γιατί και λέω θα πει γιατί εδώ πέρα <laughs> Καταρχάς, πρέπει να ότι για από τότε, που ξεκίνησε, από τότε που ξεκίνησε το podcast, ή λίγο πιο μετά όπου πρέπει κάποιος να μετρήσει πόσες φορές έχει γίνει σε κάθε μέρος το newscast και να μας στείλει τα τέτοια Και, και, και δίνει ένα δωρο διότωμο ε, Ένα δείπνο με τους ε, συντελεστές του New το πείο στο οποίο κερνάτες ένα δίπλα στο οποίο θα κεράσεις λεπτά στην ουσκύρου Πολύ τυχαριστώ Λοιπόν, να πούμε ότι είναι Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου και οι γιορτές έχουν αρχίσει Και τα επεισόδια έχουν αρχίσει Μπαίνουμε σιγά σιγά στο κλίμα το κυστουγένιο Δεν ξέρω αν το σημερινό επεισόδιο θα έχει κάποιο χωριστουγεννιάκικο... Κάποια χωριστουγεννιάκη, ξέρω, είναι ηλιά, θα δούμε <ΣΠΟ> Μάλλον όχι επιστολή. Ε, θα το βρούμε στην πορεία <μήθυνε> Και σε αυτό το επεισόδιο θα ακούσετε αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα. Εποστόλιο. Ναι, αλλά πρέπει να έχω το σκονάκι. Το σκονάκι, όχ. το σκονάκι. Και όσο χρειάζεται το σκονάκι, <χει> <χει> το έβαλε γρήγορα. Το βγάλα σκονάκι. Το έβαλε γρήγορα, λοιπόν. Στο σημερινό επεισόδιο θα δούμε... Στο επερχόμενο, στο επερχόμενο νόμο που θα απαγορεύει το κάπνισμα, oh, κάπνισμα σε δημόσιους χώρους και στην Ελλάδα και αναμένεται να ξεκινήσει από το τέλος του 2009 καθώς και επίσης στη, σε ένα θέμα που έχει να κάνει με την Nokia και μία προσπάθεια, μάλλον έχει μία προσπάθεια, μια, τη διάθεσή της να ενσωματώσεις στα νέα κινητά της σε Linux πλέον. Και άρεσε το Symbian. Το Symbian είναι πολύ περιορισμένο. Σχετικά με το το Το έχει σε κάποια tablet PC της Και είδε καλό feedback να μεταφράσεις Το με ανοίγει το το Έτσι. Είτε έχει η Nokia με Linux. Δεν το Ε, τότε πώς ξέρεις τις Τότε Android ο Λίγου Συνδίας. Να πούμε επίσης ότι θα μιλήσουμε για μια υπηρεσία της Google, το Topster, που προσφέρει δωρεάν, εντός σε το δωρεάν, θα τα πούμε στη συνέχεια, international calls σε κινητά. Μέσα από το Google Talk μπορεί κάποιος χρήστης να τηλεφωνήσει στο φίλο του το κινείς στο κινητό του. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Καθώς και θα γίνει μια παρουσίαση το Μύτλος Live Services Wave 3 από τον Γιάννη και... Επίσης κάτι άλλο? και ε, ε, Θα αναφερθώ και σε κάτι τεχνίδιο που παίζω αυτόν τον καιρό Α, οκ. Το κλασικό Κυρία, <laughs> το, το κεντρικό θέμα της κουβέντας για σήμερα ε, δεν είμαι σίγουρος ποιο θα είναι ε... αλλά έχουμε δύο ψηφιότητες Μπορούμε να κόψουμε το podcast εδώ, να ψηφίσουν για να το κάνουμε άλλη μέρα εσύ όμως, τα πούμε και τα δύο Καλά, το κεντρικό θεμεσίτης θα είναι έκπληξη Θα το καταλάβετε όταν το πούμε Και θα έχουμε κάποιες προτάσεις για διασκέδαση όπως κάθε φορά Και η ηλικιότητα στο τέλος για να ακούσετε και σήμερα όλο το επεισόδιο Πάρα πολύ, ωραία Ας περάσουμε σιγά σιγά στο θέμα Θα αρχίσει ο Γιάννης Όχι, περιμένουμε να θα τώρα σε λίγο, διαφημήσεις And if that's a reason for me, you can move on It's on, live loud and low, Take it up and I Move with this song Every little chance to get, gotta get Calibra, kind of cause this part is it Και θα περάσουμε τώρα στο πρώτο μας θέμα, το οποίο είναι η απαγόρευση του καπνίσματος από τα μέσα του 2009 Για την Ελλάδα, Για την Ελλάδα. Το κάπνισμα θα απαγορευτεί σε όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους εργασίας, έτσι, αυτό είναι πολύ σωστό, στα δημόσια κτίρια, στα σχολεία, τα πανεπιστήμια ε, τώρα τα πανεπιστήμια... τέλος πάντων... στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, καφετέρια, εστιατόρια, μπουσούκια κλπ. Στα μέσα μεταφοράς, καλά, δεν κάνω ντζήκανες, στα μέσα μεταφοράς. Ούτε στα ουσία. Και στις κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις. Τα μουσεία είναι μέσα να μεταφράζουν. Ε... Τα μουσεία πώς ήρθαν. Την περιουσία που Όχι. Τέλος πάντων. Και στις κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις. Αυτά. Ε, ναι, να πούμε πάνω στο θέμα αυτό ότι ένας τέτοιος νόμος ισχύει από το 2002 ο οποίος υποχρεώνει τα καταστήματα να έχουν 50-50 χωρισμένο το χώρο σε καπνίζοντες και μη καπνίζοντες. Βέβαια δηλαδή, κανείς το χρησιμοποιεί και ήρθε το, το Υπουργείο... Ή δεν το εφάρμοσε να βρούσει κανείς από τους πελάτες. Δεν το αυτό, ναι. Οπότε έρχεται το Υπουργείο Παιδείας και λέει stop. Θα γίνουμε Ευρωπαϊκή χώρα για εμείς. θα γίνουμε άνθρωποι. Και όταν η Γερμανία Σα... που πήγα... Ο, δεν, δεν είδα ούτε ένα κατάστημα, μάλιστα είδα ένα κατάστημα στο οποίο καπνίζανε μέσα, αλλά σε όλα τα υπόλοιπα έλεγχε ο κόσμος ο παίξωνας καπνίζει. Α, έβγαιναν έξω βασικά, στο τοπίο, κάπου σε μια κομμάτια... Είσαι πολύ πίσω, εγώ πήγα στις Βρυξέλλες, τώρα είναι τελευταία, δεν κάπνιζε κανείς πουθενά, ούτε έξω στο δρόμο, ε. Ε. Ε. και υπήρχε μόνο ένα κατάστημα, το οποίο έλεγε κατάστημα καπνιζόντων και yeah. ήταν μέσα άνθρωποι οι οποίοι κάπνιζαν. τους βλέπα τους ανθρώπους αυτούς yeah. από το σύνθο κάπνιλου. <laughs> πραγματικά ήταν, ήταν ντουμάνι μέσα, έτσι. <laughs> αλλά, <σαν το> <laughs> αλλά, αλλά όταν βγαίνανε έξω και αυτό είναι το, το σημαντικό, δηλαδή αυτό που μου έκανε εντύπωση, αυτοί που κάπνιζαν μέσα, όταν βγαίνανε έξω δεν έλαβανε καθόλου τσίγαρο στον δρόμο. Ξανακάμψαν μετά προφανώς να φτάσουν στο σπίτι. Ας στον δρόμο, γιατί Α, δεν, είναι δρόμο είναι δεν απαγορεύεται στη Γερμανία καθόλου. Εντάξει δεν απαγορεύεται. Ουσιασμός... Δεν έχει κάνει να μα δεις ειδικούς κάτω για να σβήσει τη σειρά και για να πούνες τις Γερμανία έχει ειδικούς κάτω σβήτως. Βρήκες έστω ε, μία γόπα κάτω. Πολλές. Ε. Ε, στην Βρυξέλη δεν είχε τίποτα. Ούτε σκουπιδάκι. Το Βερολίνο γενικά είναι πολύ σ... ε, πρέπει να είναι πολύ διαφορετική πόλη σχέση με την υπόλοιπη Γερμανία. Πρώμπολ. Έχει απλώ πολλούς τουρίστες και λίγα. Και τι θέλαμε να πούμε πάνω στο θέμα αυτό. Στέλαμε να τα ισχύσει θα το εφαρμόσουν οι... Στα πανεπιστήμια σίγουρα όχι. <laughs> εγώ πιστεύω <laughs> ότι... <laughs> εγώ θέλω... <laughs> Γιατί και άμα κάποιος καπνίθει τι έκανε, του βάλαμε πρόστιμο. Θα πει μέσα στο σχολείο. βέβαια. <laughs> βέβαια. <laughs> λοιπόν, ε, δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ τα πανεπιστήμια γιατί εντάξει είναι το τελευταίο πιστεύω που έχει σημασία. Μας ενδιαφέρει όμως πάρα πολύ γιατί, για τους ε, δημόσιους χώρους, εμένα τουλάχιστον, εκεί θα με ενδιαφέρει να σταματήσει να γίνεται αυτό. Ε, και για τις καφιτέρες, εστιατόρια κλπ. Εντάξει δεν είναι... Δηλαδή απέριψε τους ιδιωτικούς χώρους και τους δημόσιους. Πού έκανες ο κόσμος. Χθες αυτό ακριβώς. Στο σπίτι. Στο πανεπιστήμιο. Πολύ έξυπνος. Κοιτάς θα πανεπιστήμια να καπνίζουνε. Ναι. Πάντως, ναι όταν λέω να απαγορεύεται δεν εννοώ... δεν είναι απαραίτητο να απαγορεύεται σε όλη την καφετέρια μέσα. Εμένα δεν πήραξα ποτέ να υπάρχει ειδικός χώρος για καπνίζοντες. Έξως τον δρόμο δεν να τα απαγορεύσεις μέσα στο δεν απογορεύεται. Όχι στο δρόμο Νομίζω. δεν θα απογορεύεται στο δρόμο. Κάτι σε εμάς αποκλείεται να απογορεύεται στο δρόμο. Ε, Αλλά στον δρόμο δεν θα, πειράζει και τόσο πολύ. Θα υπάρξουν ξέρω, βο, καταστάσεις που θα μαλώνουν οι πελάτες μεταξύ τους. Ε, Αν πάει κάποιος να καπνίσει, θα την πει ο άλλος που δεν θέλει να καπνίσει και θα, θα πέσει και κάποιος. Φυσικά ε, είναι, είναι, είναι, είναι, είναι ελαφιστάν εδώ πέρα. Δεν ξέρεις πώς θα, θα εξελιχθεί αυτό με το που θα ξεκινήσει mm. να ισχύει. Καταρχάς, πώς θα επιβληθεί είναι το θέμα. Υπάρχει δηλαδή ο αστρονομικός εκεί τριγύρω που εσύς το το πρόστιμο γιατί αλλιώς μπορείς να φωνάξεις, το αλλάξεις να ναι. Αυτό... πουρο... ναι. ήταν αστρονομικός. Να γύρεις να φτιανεύσεις. Άμα σου πεις να πεις να πεις να πεις να πεις να πεις να πει από ας... το 2009, έτσι, πόγωσε Αστιλώμε, αστιλώμε! Αν πετύχουν το 2009, εξτύχεις να πάθεις Μάλιστα Λοιπόν, άρα συμφωνώ με δηλαδή ότι πρέπει να εφαρμοστεί αυτό Εμείς okay, okay, οι τρεις δεκαμπλύσουμε, έτσι, πρέπει να δούμε κάποιον άλλο που δεκαμπλύσει Είναι λίγο μονόπλευρη η προσέγγιση Εσύ τι κάνεις εκεί κάνει το τι Εντάξει, τώρα πάει άλλος να πούσε μητροπάνω και δεν δε θα, δε θα, δε θα μπορώ να καπνίσει. Το βλέπω. Εγώ πιστεύω πάντως Κάστα. σε σκυλάδια και σε μπουζούκι θα, θα επιτρέπεται η να Δεν καπνίσει. Δε, θα χάσει τη της Δεν θα επιτρέπεται να μην καπνίζεις. Απ' βράβο. Δεν μπορείτε να μην, δυστυχώς. Θα βάλουν δύο νότε που είναι μια κατάφαση. Ναι. Πάντως... Ε, να δεν ανοίξει... δεν επιτρέπεται το <laughs> Καλύτερα να ανοίξει... <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> και θα το να ανοίξει καμία παραπάνω παρά να έχουμε Δεν επιτρέπεται να μην και στους ουπαρθητικούς καπνιστές, Τόσα... τόσο θα κάθε χρόνο από Ενα, εναλλακτικών καπνιστών Εναλλακτικές ταμπέλες για μπουζούκια, δεν επιτρέπεται να μην καπνίζεις <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Όχι στο μην καπνιστού Θυμάστε <laughs> που είχα βγάλει ένα άρθρο, <laughs> δεν το θυμάστε, αλλά δεν πειράζει ε, <laughs> το οποίο, Στο οποίο ήταν μια καθετέρια στο εξωτερικό που είχε κάνει την καθετέρια σκηνή θεάτρου και, και κανονικά στο θέατρο όταν παίζει άλλος πάνω σκηνή πιττεύεται να καμίζει λόγω ξέρω, του έρμη και τέτοια πράγματα Οπότες κάθε πελάτης είχε ένα ρόλο Και έπαιζε το ρόλο και κάμπιζες. Και έτσι μπορούσες να κλείσεις. Α, ναι, το θυμάμαι το... αυτό, το θυμάμαι αυτό. Τραγικό. Το θυμάμαι αυτό, ναι. Εδώ πέρα θα κάνουν άλλα πράγματα, άλλες ματσακονιές. Θα τα πούνε λοιπόν στην πίστα και θα, θα τραγουδάνε <laughs> στο ψύχιο. Στο... Στο... Στο... <laughs> <laughs> ας έρθει εκείνη η μέρα και θα δουν τι θα γίνει. Εγώ πάντως στο κυκλοφορώ με μπλουζά Καπνίζεις τρε, ναι, θα σε καφώς! Δεν είναι Όχι, δεν, ρε, είναι δεν ξέρω εγώ... You don't smile anymore, γιατί δεν ξέρω εγώ. Δεν ξέρω ξέρω εγώ. Λοιπόν... Ωραία, νομίζω ότι αυτά είναι αρκετά για το παρόν περάσουμε Πάμε σιγά-σιγά στο επόμενο, σιγά, σιγά στο, επόμενο mm. στο οποίο ο Γιάννης έχει τις αντιρρήσεις του. Και λέει ότι η, το ότι Nokia φλερτάρει με το Linux για να το ενσωματώσει στα καινούργια της κινητά τηλέφωνα δεν του αρέσει αν ιδέα. Γιατί του αρέσει πιο πολύ το simbian, Στηρίζει simbian γενικά αυτός και τέτοια πράγματα. Για να τον όμως λέω τι λέει το άρθρο. Τι θέλει να κάνει νόκια ακριβώς. Ε, η νόκια λοιπόν σύμφωνα με το άρθρο που διαβάζουμε στο pestaola.gr oh. Να πούμε το προηγούμενο άρθρο ήταν από το Ιντερνετάκιας. Oh. το oh. νομίζουν από το X -X -Blog. X -X -Blog. Ναι από το Xblood εδώ δε. Sorry. Yeah. Για το wrong citation. Λοιπόν, ε, σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο στο pesstava.gr, Nokia θα αρχίσει να χρησιμοποιεί το Linux στα high-end μοντέλα κινητών ε, ε, Εκτός... Τι λέει εκεί, Α, δεν το καταλαβαίνω μο... ε, Από ποιο μοντέλο θα αρχίσει, από το 97 ας πούμε Το 997 έχει. CBR, CBR Λέει ε, εκτός από το... το μου τι είναι, ξέρεις Γιάννη τα... Είναι η μ... σειρά, είναι... σειρά, σειρά, ας πούμε, μ... στα 1.80 1.80 tablets, είναι κάτι πισάκια που είχε βγάλει, όχι πισάκια, σαν κινητά ήταν, αλλά ήταν φαρδιά με φαρδιά οθόνη widescreen screen και όλο touch και είχανε και ένα πράγμα που πούσουν για να στέκονται πάνω στο τραπέζι. Αχα. Άρα, λοιπόν, ξέφανα με το άρθρο, εκτός από αυτή τη σειρά, ε, το, λοιπόν, το, όμως, το, το, το, το Linux, Linux. που σκέφτεται να χρησιμοποιήσει η Nokia θα είναι διαφορετικό, ε, σίγουρα όχι το Android, αλλά θα είναι κάποια άλλη έκδοση η οποία θα είναι καστομαρισμένη από την εταιρεία. Για λοιπόν, τα ε... σκάνδαλα χρησιμοποιείς τα να το βρείτε έτσι. Ναι. Ε, ναι, σωστά. Η κίνηση λέει έχει νόημα όσο το Symbian γίνεται open source, η οικονομία πιέζει για χαμηλότερες τιμές, Ά, άρα και περιθώριο κέρδους. Για να μην παπολύσουμε κι άλλους λοιπόν, χρησιμοποιούμε Linux. <laughs> Σωστή κίνηση από την άποψή Το θέμα είναι ότι το Symbian όμως είναι της άποψης ότι ένα, τα λειτουργικά των κινητών δεν πρέπει να είναι λειτουργικά... Να έχουν το ίδιο την ίδια έκταση με τους υπολογιστές μου που στο Linux μπορεί να καστομαριστεί σε όσο μικρό οικοσύστημα θέλουμε. Γιατί είναι και πολύ γρήγορο ο τους άνδρας και πολύ... <Φυσύνη> ναι, απλώς δημιου... το πρόβλημα που είναι ότι έχουν μέχρι τώρα μια πλατφόρμα η οποία πηγαίνει πολύ καλά. Είναι πρώτη παγκοσμίως σε πολύ Μαφιάους η Nokia. Το σύμπια. Το σύμπια, ναι. Η οποία δουλεύει πολύ καλά ειδικά στα καινούργια μοντέλα όπως Δεν είναι τώρα το... σε πολύς Ριγάνι, η Nokia. Σε σμαρτφόρμ σινε προς σοβαρά. Ναι, Δεν ναι, νομίζω αν δεν. Θέλει. Έχει το 40% τη αγορά στι smartphone. Νομίζω είναι εκείνο το που λέμε ότι αυτό διαγωνίζεται με τον εφαρμογή στην έξω. Όχι, η πρώτη είναι, όχι η σπέντε, κοιτάξει. Πρώτη το smartphone είναι όνο με 40%. Αμέσω φοβόμε να πάει η rin με τα BlackBerry γύρω στο 15, λοιπόν. μετά η Apple γύρω στο 12,5% και γύρω στο 6% έχουν τα Windows mobile. Ναι, ρε, για να αλλάξει πω το λε, είναι λάθος. γιατί εγώ άλλο είναι να λέει ότι πρότειχε πολύ σε smartphones. Ναι, είπα για smartphone. Ναι, συγγνώμη όμως τότε, αλλά ο άλλος μπορεί να μην έχει να κάνει με το τι τρέχει Symbian πάνω, μπορεί να το αισθανό και κινητά απλά. Καλά, εντάξει, παίζει δηλαδή. ρόλο και το κινητό απλώς, αν ε, ε, σίγουρα για τα smartphones, τα οποία δεν είναι, κινητά, δεν είναι feature phones σαν τα, σαν τα περισσότερα Sony Edge, mm -hmm. που δεν παί, παίρνουν μόνο εφαρμογές Java, -hmm. έχουν μέσα εφαρμογές ημερολογίου, calendar, ναι, ε, okay. notes και διάφορα. Αν, αυτός που παίρνει το smartphone, προφανώς, είναι business user και χρειάζεται αυτές τις εφαρμογές. Mm. Αν δεν του άρεσε να το σύμπιαν, προφανώς είναι και okay, δεν θα τα ρε πρώτα. Οκ, okay. πάντως, εγώ πιστεύω ότι μια, μια έρευνα σε, στα, στα λειτουργικά τεχνοκινητών μπορεί να δείχνει και άλλες προτιμήσεις, τελείωση. Mm. Τέλος πάντων. Πάντως, πιστεύω ότι είναι καλό να υπάρχει ένα, ενσωματο, ένα έτσι πολύ embedded, dedicated λειτουργικό σύστημα στα κινητά, ακόμα και αυτά που είναι smartphones το οποίο φυσικά εντάξει, το μπορεί να πάρει εφαρμογές απλώς είναι πολύ καλά στημένο, δηλαδή τόσα χρόνια το δουλεύει η Nokia έχει καστομάρει τα μοντέλα της, τα κουμπάκια που έχουν πάνω τα μοντέλα για να δουλεύουν ακριβώς για το Simbian. τώρα να περάσεις ξαφνικά, να αλλάξεις, να πάει σε Linux είδαμε και το Android ε, Μπορεί να παίξει διπλό ταμπλο Μπορεί να το παίξει διπλό ταμπλο, ε, ναι Φυσικά έχει την δυνατότητα Πάντως πολύ ε, ε, λένε ότι ακριβώς αυτό το γεγονός ότι το καστομά <τις> Άμα δείτε το 997 είναι τελείως, δεν μοιάζει με CBRN αυτό που τρέχει. Απ' oh, uh, είναι λίγο πιο πολύ στο Android μοιάζει. Είναι, όχι, όχι δεν είναι Android, απλώς είναι πολύ, το, το κάναμε πολύ πιο όμορφο το CBRN. Λογικό, εντάξει είναι και έτσι. Είναι λίγο άσχημο το λειτουργικό, δεν είναι. Είναι απλό N νομίζω το touch screen, όχι, όχι ε, Ναι, είναι το, ε, το μόνο N touch screen. <τις> όχι, όχι, όχι το chill. Όχι, δεν έχει βγει άλλο το N touch screen. Όχι. <τις> το N series ρώτη μου γι' Το οποίο, από mm -hmm. όσο είχα μάθει, πήρε πολύ αρκετό feedback Nokia ε. Από αυτό, ναι. Ε, για να βγάλει το 97 Στην Αμερική τώρα παίζουν πολλά νέα οθόρες σαφής Δεν είναι μόνο το iPhone, είναι το BlackBerry Storm Για πες, πες, ποιο άλλο Ε, το Android Ποιο άλλο HTC Touch Diamond, HTC Touch HD Ποιο άλλο Α, ναι, το Samsung Romney i900 Έτσι, πράβο Λοιπόν, ε, και εφού μιλάμε για High Technology, τέλος πάντων ναι ας περάσουμε σε μία υπηρεσία της Google που ονομάζεται Talkster και προσφέρεται μέσα από το widget της Google το Google Talk. Ε, με αυτή την υπηρεσία ο χρήστης μπορεί να τηλεφωνήσει στο κινητό ε, οποιοδήποτε αν το ξέρεις κατά το κινητό ε, αν αυτός βρίσκεται, μάλλον όπου, αυτός και αν βρίσκεται στον κόσμο. Πώς δουλεύει αυτό το πράγμα. Ε, έχεις εγκαταστήσει τον υπολογιστή σου το Google Talk κάνεις προσθήκη νέα επαφής, βάζεις το κινητό μπροστά ε, συνήθως βάζεις email το email του, mm -hmm. του χρήστη, mm -hmm. βάζεις το κινητό, βάζεις παπάκι και μετά μία στάνταρ ε, διεύθυνση email και στέλνετε ένα SMS στο κινητό του χρήστη το οποίο ε, SMS περιέχει ένα local number που είναι δικό σου και τώρα τι κάνεις, Πα, ε, ανοίγεις την επαφή εφόσον την έχεις προσθέσει και κάνεις call ε, χτυπάει τέλος πάντων το κινητό, το σηκώνει άλλος και έχεις 10 δευτερόλεπτα να του πεις ότι πρέπει να, καλέσει, να σε καλέσει πίσω ε, σύμφωνα με το local number, δηλαδή να πλητρογείσει το local number για να πατήσει κλήση. Mm. Και στη συνέχεια επανασυνδέστε τρε παιδί μου και μπορείτε να μιλήσετε. Ε, η Google ε, αναφέρει ότι αυτό είναι free, βέβαια εγώ το έχω δοκιμάσει και δεν ξέρω τώρα αν ε, έχει κάποια στάνταρ χρέωση, πάντως μου είχε πάρει λεφτά από την κάρτα, γύρω στα 10, 4, 14 λεπτά, 17 λεπτά. Ίσως να είναι μόνο αυτό και να μην χρειάζεται να, να μην πρέπει να πληρώσει παραπάνω ανάλογα όπω ο Δεν το έχω δοκιμάσει αυτό, πάνω σε ένα κοιτά απλό σαν υπηρεσία. Κάτσε ρε Χριστί, τι απλό είναι, τι απλό. ότι πρέπει να στέλνεις μήνυμα, πρέπει δηλαδή, να πάρεις στην έμφωνο Πρέπει να το κάνεις αυτό Κάνεις με... ένα handshake manual ουσιαστικά, ξέρω εγώ Εντάξει τι να κάνει Εγώ νομίζω ότι είναι κόλπο της Google για να αυξήσουν η αυτοκτονία <σχ> ανά τον κόσμο Με αποτυχημένες προσπάτης κλήσεις τι σκέφτομαι αν νιώθεις με μου να μην έχει καθόλου λεφτάξει ξέρω εγώ. Θέλει να πάρει την κοπέλα του WLRTP ένα γεια, έχει τριξώσει τις ελπίδες τους στο Talkster Στο Tokyo και δεν μπορεί. Γιατί αποτυχάνοντας τα 10 τότε, τα επόμενα είναι ξαφιά, δεν ξέρει πολλά. Όχι, ρε, σώσεις τον αριθμό των Lokal Laber και το κάνεις πριν τη στιγμή. Ναι, αλλά αυτό μια ενθουσιαστικά. No offense έτσι. Για πλάκα το λέω. Δεν είναι ξαφιά. Να, το μου Λοιπόν, εγώ το δοκίμασα και... Και έρωθες 17 λεπτά, είδες διαπαθήσετε. Συντάμω, ρε, τα, τα χρήματα. Ναι, άμα σου πάρει το σπίτι. αν είναι μόνο 17 λεπτά είναι, εντάξει. Αν σου έρθει κα... καλύτερα εξόδικο και σου πάρει το σπίτι Και προσφέρεται σε 30 χώρες στον κόσμο, μόνο, μέχρι στιγμός. Στην ZIPA, όπου προσφέρεται. Όχι, γελάτε να είναι μέσα. Άρα, εκεί. Yeah. Και να περάσουμε στο κεντρικό θέμα που θα μας απασχολήσει στο παρόν επεισόδιο Και μπορούμε να πούμε ότι είναι, από τα, ότι είναι καθαρά θέμα επικαιρότητας, μιας και συμβαίνει αυτές τις μέρες Βασικά είναι τραγικό Και έχει να κάνει με άλλη επεισόδια, δεν θα κατάλαβαν, με τα επεισόδια που συνέβησαν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη αν και, εμείς σε θα, πόλεις, και σε άλλες σε πόλεις, πόλεις Αν και εμείς θα επικεντρωθούμε κυρίως σε αυτές τις Θεσσαλονίκες που τα ξέρουμε λίγο καλύτερα ε, με τις διαδηλώσεις, τί, τους βανδαλισμούς, ε, πυροβολισμούς από αστυνομικούς και άλλα διάφορα Υπάρχει κάποιος δυνακριμένος λόγος που γίνει μία επεισόδια ε, Εγώ, εγώ, προσωπικά Εμείς, τα αρχικά επεισόδια ναι, υπάρχει... Γενικά, γενικά επεισόδια γιατί αυτά τα επεισόδια γιατί γίνονται Για το θάνατο του 2016 ε, Πιο πριν όμως τι Γιατί γίνονται επεισόδια Εκεί έγινε μία απορρί Αυτά τα προηγούμενα επεισόδια πριν θάνατο, θάνατολων, πάντων, δεν συμβάν. Ήταν από τα κλασικά επεισόδια που γίνονταν στην Αθήνα σε εξάχνα. Δηλαδή γίνονταν μια κανονική διαδήλωση και γίνανε mm. και mm. Μπάχαλη, η οποία μπλήκανε, Κοίταξε, η... γίνονταν μια η οποία και λίγο να σπάνε πράγματα, mm. ήρθανε οι αστυνομικοί, έγινε το επεισόδιο που οδήγησε στο Τώρα, όμως, το, εγώ νομίζω ότι η κουβέντα πρέπει να επικεντρωθεί κυρίως στο κατά πόσο είναι θεμητό να λέμε ότι ωραία, επειδή, επειδή έγινε, έγινε ένα α, ατυχές γεγονός μπορεί να ήταν ατύχημα, μπορεί και να μην ήταν, εγώ δεν το ξέρω και δεν μπορώ να το πω ήταν ένα ατυχές γεγονός κατά πόσο σπάζοντας περισσότερα πράγματα αντιδασσόμαστε σε αυτό γιατί εγώ ξέρω ότι οι διαδηλώσεις μπορούν κάλλιστα να είναι ειρηνικές χωρίς να γίνονται σπασίματα οι διαδηλώσεις που ακολούθησαν δεν είχαν σκοπό, περισσότερες τουλάχιστον, ε, στο, πώς το πω, στο... Ήταν βασικά ένας πόλεμος, έχει ξεκινήσει ένα πόλεμο. Απ' τη ένα είναι αστυνομία και απ' την άλλη είναι αντιεξουσιαστές. Είναι πόλεμος, δεν υπάρχει διαδηλώση ελληνική πέρα, μετά το γεγονό. Γιατί, εγώ πιστεύω ότι ότι πριν υπήρχε. Γενικότερα αναλόγως με το ποιος οργανώνει τη διαδήλωση γίνονται και ανάλογα πράγματα. Λοιπόν, λοιπόν, δεν θέλω να κατονομάσω κάποιον, να πω, ε... υπάρχει συγκεκριμένο... Όχι, συγκεκριμένη... καλύτερα είναι, τραβή είναι να μην σε Όχι, καλύτερα είναι να πω. Υπάρχουν συγκεκριμένες ομάδες που κάνουν διαδηλώσεις πάντα χωρίς να δημιουργούνται επεισόδια. Sorry. Και υπάρχουν και άλλες ομάδες που κάνουν... από τις οποίες διαδηλώσεις τους ξεκινάνε πάντα τα επεισόδια. Ωραία. Πέρα τώρα όμως από ομάδες, παρατάξεις, κόμματα κλπ. κλπ Καταρχάς να πούμε ότι τα όσα ακούγονται δεν είναι προσωπικές μας απόψεις και δεν εκφράζουν κάποιον άλλον ή δεν έχουν να κάνουν δηλαδή, με κάτι που διαβάσαμε και που Το λέω από το μυαλό μας. Ένα είναι αυτό. Και ο δεύτερο είναι ότι δεν έχουμε κανένα σκοπό εδώ να θίξουμε ή, ή, ή να σχολιάσουμε κόμματα, παρατάξεις, περιπτώσεις κλπ. Μιλάμε για τα συμβάντα έτσι όπως τα εκλαμβάνουμε εμείς. Οπότε ο καθένας μιλάει για τον εαυτό του. Mm -hmm. Ωραία. Με βάση αυτό τώρα εγώ πιστεύω ότι ε, μάλλον για μένα, στα δικά μου τα μάτια, κάθε... Ε, πορεία, διαδήλωση, συγκέντρωση οτιδήποτε το οποίο καταλήγει σε φθορά δημόσιες ή ιδιωτικής περιουσίας. Σε ατυχήματα, δηλαδή π.χ. να τραυματιστεί κάποιος είτε αστυνομικός είτε διαδηλωτής, ε, να κινδυνεύσει η ζωή κάποιου είτε αστυνομικού είτε διαδηλωτή, πιστεύω ότι δεν θεωρείται διαδήλωση πορεία ειρηνική και ε, μπορεί να την θεωρήσει και ως παράνομη <στονίτρια> κατά την γνώμη μου. Νομίζω νόμι. ότι δεν πρέπει να συγχαίουμε <στονίτρια> τις διαδηλώσεις Δηλαδή μια οργανωμένη διαδήλωση δεν πάει για επεισόδια. Δηλαδή Ακριβώς. Στον, ε, κάποια άτομα τα οποία θέλουν να βρίσκονται εκεί πέρα για να διαδηλώσουνε νομίζω ότι πρέπει να τα βγάλουμε αυτά από την άκρη και να τα, να τα χωρίσουμε από τα επεισόδια που γίνονται από άλλους. Ακριβώς αυτό λέω και εγώ. Mm -hmm. Ότι η πορεία δεν είναι αυτό το πράγμα. Η πορεία και η διαδήλωση είναι κάτι ειρηνικό το οποίο ξεκινάει οργανωμένα με συνθήματα, με πανόμοι το ένα με το άλλο, κάνει προγραμματισμένο δρόμο και κλείνει προγραμματισμένους δρόμους και το, το άλλο και καταλήγει κάπου για να κατατεθεί κάποιο πλαίσιο ή κάτι τέτοιος συνέστησης δηλαδή γίνεται κάποιες υπογραφές σε κάποιο δημόσιο φορέα. Αυτό είναι η κατι τετοιος συνεστησης δεν Ναι, δηλαδή, αυτό είναι πάρα. η πορεία. Απλώς η ίδια δήλωση Υπάρχουν δηλαδή. πορείες οι οποίες κάνουν ακριβώς αυτό το πράγμα ναι. και υπάρχουν και άτομα τα οποία βρίσκονται εκεί πέρα για να προστατεύσουν το λόγο για τον οποίο γίνεται η διαδήλωση και δεν αφήνουν έξω διαδηλωτικά στοιχεία να μπουν. Σωστά μέσα και να κάνουν κάτι. Και υπάρχουν και πορείς στις οποίες δεν υπάρχει αυτό. Όχι γιατί αυτοί που διαδηλώνουν θέλουν να γίνουν επεισόδια, απλώς γιατί δεν έχουν την προστασία που θα έπρεπε για τη διαδήλωση. Ή παρεμβάλλονται άλλοι άτομα ναι. που χαλάνε την πορεία σου. Υπάρχουν ναι. τα άτομα αυτά τα οποία ε... παίρνουν την ευκαιρία μιας πορείας και κάνουν τα επεισόδια αυτά. Και νομίζω ότι όλα αυτά που βλέπουμε αυτές τις δύο μέρες είναι ακριβώς και αυτό το γεγονός, και αυτό το θάνατο. Ειδικά αντίπεινα. Αν Άρα λοιπόν συμφωνούν όλοι μαζί ότι ότι. από τις πορείας, έτσι. Ναι. Δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε κάθε τύπο που καταλήγει επεισόδιο ως πορεία. Το, το κομμάτι των επεισοδίων δηλαδή. Ένα είναι αυτό. Και τώρα αυτό που μας μένει να σχολιάσουμε λιγάκι είναι τελικά το πόσο ηθικό είναι να χρησιμοποιείς ένα συμβάν τόσο τραγικό όπου ένας 15χρονος, γιατί αν αλλιώς είναι αλλιώς είναι 16χρονος, δεν παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. ρόλο. Πέθανε. Πόσο, πόσο ηθικό είναι να χρησιμοποιείς αυτό το πράγμα για να ε, ε, οδηγήσεις ε, ε, κάποια μερίδα κόσμου στο να δημιουργήσει και άλλα επεισόδια και να σπάσει και να χαλάσει και άλλη περιουσία και να επιτεθεί ενδεχομένως σε κόσμο επειδή πιστεύει ότι αυτοί φταίνε που, που πέθανε κάποιος άλλος, ξέρω εγώ. Και δεν μιλάμε μόνο για φτωχές περιουσίας, επειδή... Ήπα και δημόσιες έχουμε... διδευτός... και ε, Όχι, δεν είναι αυτό. Απλώς επειδή είδα... Διδά... Διάβασα ένα άρθρο, στο, επειδή έχουμε γίνει παγκοσμίως γνωστοί και το BBC World μας έχει γράψει για αυτά τα πράγματα, έχει, έχει ναι, γράψει ναι. άρθρο, έγραφε ότι ε, υπήρχαν εφθορές περιουσίες αλλά δεν υπήρχαν λαϊλασίες. Ναι. Ναι. Το πρωί που έβλεπα στην τηλεόραση, είδα ότι ήταν μια γυναίκα της οποίας σπάσανε το μαγαζί της, μπήκανε μέσα την ώρα της διαδήλωση και της κλέψανε πράγματα, πράγματα, το, το, το όχι μόνο μέρας. πράγματα και το τάμείο της, της, ναι. της ημέρας οπότε το BBC δεν ήταν καλά, υπήρχαν και λέει λασίες Καλά, θα εντάξει τώρα, σαν... αυτό Μέση το BBC το... που Άμα... να βρει το μεμονωμένο περιστατικό Ναι, απλώς δεν είναι ότι σπάνι μόνο πράγματα, υπάρχουν και άτομα τα οποία κοίττάνε να υποφοληθούν από αυτό που κάνουν Ναι, τέλος πάντων, καταρχάς αυτό που είπαμε εσείς, πώς το βλέπετε αυτό, είναι μια κίνηση για να ουσιαστικά να οδηγήσουν κόσμος στο να κάνει αυτά που κάποιοι έχουν στο μυαλό τους Δηλαδή φτωρές κλπ με πρόφαση ότι κάποιος πέθανε Είναι ουσιαστικά όλοι μαζί ε, Αυτοί που προκαλούν αυτά τα επεισόδια τόσο πορωμένοι ώστε να πατήσουν εκεί και να κάνουν κι άλλες ε, Τέτοιες ενέργειες, υποκινείται από κάπου, πώς το, πώς το κρίνετε Εγώ πιστεύω ότι Πρώτα απ' όλα αυτό είναι μεγάλο λάθος, δηλαδή <coughs> έγινε αυτό το τραγικό γεγονός που έγινε, το οποίο καταδικάζουμε φυσικά, προφανώς καταδικάζουμε. Προ, καταδικάζουμε, αλλά δεν γίνεται, επειδή έγινε αυτό, να πάμε να τα σπάσουμε όλα. Προτιμότερο δηλαδή θα είναι να πάνε... Να βρουν την ημέρα που όχι να βρουν αυτό που έκανε, να πάνε την ημέρα που γίνεται, που γίνεται, η έρευνα για το ποιος, τι, γιατί έγινε. Ή, την, ή αν τελικά αποδειχθεί ένοχος τη μέρα της δίκης να πάνε να κάνουν μια διαμαρτυρία έξω από εκεί Συστά Όχι να τον νιντσάρουν όμως τον άνθρωπος. Ε, Όχι να τον το λιτσάρουν. Ναι, ναι. Ε, Αυτό θα να γίνει έτσι να ξέρεις. Απλώς δεν θα γίνει από τα άτομα τα οποία θα έκαναν τα επεισόδια. Ναι, ε, προφανώς. προφανώς για το, ναι, γιατί αυτούς που κάνουν επεισόδια δεν τους μοιάζει καθόλου το συγκεκριμένο περιστατικό. Απλώς το βρίσκουν σαν αφορμή για να κάνουν περιστατικό. Αυτό είστε. λέμε πολλοί. Ε, τους μοιάζει, απλώς πιστεύω ότι δεν σκέφτονται στο να περάσουν κάποια μηνύματα στον κόσμο. Σκέφονται απλώς ότι έχουν αστυνομία και τις τράπεζες, τέλος πάντων και όλα αυτά τα μαγαζιά που καταστρέψανε σε, νομίζω σε καλή περιοχή της Αθήνας έγιναν πριν από τους καταστροφές και, και εδώ στη Θεσσαλονίκη έγινε σε είναι καλές δε... περιοχές Άρησε ο τέλος, η δηλαδή είναι, είναι εύκολη στοχοι τα τράπεζες, φυσικά και τα αστυνομικά έτσι. Εγώ αυτό πιστεύω ότι έχω απέναντι στην αστυνομία και δεν σκέφτομαι τίποτα άλλο θέλω απλώς να είναι, ε, είναι σε πόλεμο Δηλαδή του ξεχωρίζω αυτού τους ανθρώπους από τα άτομα που θέλουν να περάσουν κάποια μηνύματα όπως και αυτά τα άτομα που θέλουν να περάσουν μηνύματα θα είναι εκεί στην ημέρα της έρευνας και θα φωνάζουν. Το, το οποίο σχόλιο αυτό μας οδηγεί στο άλλο κομμάτι της κουβέντας όπου τελικά έχουμε μια μερίδα ανθρώπων αυτοί που αποκαλούνται γνωστοί-άγνωστοι ή όπου τελικά δεν φαίνεται να ακολουθούν κάποια ιδεολογία ε, συγκεκριμένη ή τέτοιο απλά θέλουν να προκαλέσουν ζημιά στο, στο, στον περίβολό τους για να με αυτόν τον τρόπο να πούνε ότι διαφωνούν με, αυτού, με το κατεστημένο. Έχουν μια αγκαιολογία που λένε ότι... πω να την κρίνει και δεν την ξέρω πολύ καλά... ...το οποίο κατεστημένο, sorry να τελειώσω τη φράση μου, ε, μπορεί να είναι η οποιαδήποτε μορφή εξουσίας υπάρξει. Δηλαδή ακόμα και κάτι άλλο να υπήρχε, πάλι αυτό ήταν αντίθετο με αυτό, γιατί είναι αντίθετο από τον να υπάρχει μια εξουσία. Οποιασδήποτε <κλήστε> μορφής. Μπορεί δηλαδή να υπήρχε εξουσία που να λέμε ότι... Ε, με, με τα χέρια, όπως παλιά στην αρχαία ε, Αθήνα. Πάλι και αυτό πιστεύω ότι στους συγκεκριμένους θα το θεωρούν σαν ιδεολογία και θα το αντίθετο με αυτό. Εσείς τι άμας έχετε πάω σε αυτό, ας Εγώ ε, πιστεύω ότι έχουν κάποια συγκεκριμένη ιδεολογία, την οποία δεν την φυσικά. Ε, απ' την άλλη... Α, έχουν ιδεολογία, λες. Ε, ε, ε έχουν ιδεολογία, εντάξει. Ε, και έχονται σε αντίθεση με κάθε ιδεολογία. Με κάθε μορφή της αλλά ε, ε, νομίζω ότι έτσι να ακουστούν, αλλά. Δεν πιστεύω ότι τους νοιάζει και τόσο πολύ να το κάνουν αυτό μέσα από τις καταστροφές που προκαλούν σε τράπεζες και τέτοια, πράγματα, απλώς θέλουν να καταστρέφουν αυτές τις ε, περιουσίες γιατί πιστεύω ότι κάνουν κακό στην κοινωνία. Εμένα είναι περίεργο... Είναι τους, φαντάζομαι. Δεν, δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορούν να κινηθούν Άρα, γίνονται και άλλες και κινήσεις, τις οποίες δεν τις γνωρίζω, απλώς σε αυτά μην γιατί ε, Εμέρα αυτό φαίνεται περίεργο είναι και ότι είναι θεωρούν αντίπαλό τους την αστυνομία μονιμούς. Φέραν τον κάποιον πραγμάτων που έχει κάνει η αστυνομία, να θυμηθούμε τα πράσινα παπούτσια και το παιδί Φέρα, με τη ζαρντινιέρα. Θεωρούν δεν είναι ναι, καθαρή αστυνομία, έτσι. Δεν, δεν είναι καθαρή, απλώς η ίδια η αστυνομία δεν τους προκαλεί ποτέ. Ε, Πάντα αυτοί προκαλούν πρώτη την ξέρω, αστυνομία. Δεν ξέρω, δραματικά. Δηλαδή, αστυνομία... μεμονωμένα, μεμονωμένα μπορεί οι αστυνομικοί να τους προκαλούν. Απλώς η αστυνομία ως σώμα να προκαλεί τους ε, ανερθικούς, ε, δεν το κάνει ποτέ. Εντάξει. Ε, από αυτά που, που γνωρίζουμε, όχι. Αλλά αν πάρουμε Εκτός τις ακόψεις... Εκτός αν θεωρηθεί η πρόκληση αγώψεις... ότι τα ΜΑΤ παρατάσσονται σε κάποια συγκεκριμένα μέρη όταν βρείται α... κάποια εκδήλωση, εντάξει, αυτό ναι. Όχι, αν πάρουμε τις αυτό δεν το δεν, πιστεύω. Δεν τις αλλά... ξέρω. Δεν δε ξέρω αν είναι σωστές τις ε... απόψεις. Δεν το γνωρίζω. Αλλά εντάξει. Πιστεύω τους είναι. Ε... Οπότε αυτό είναι μια πρόκληση, έτσι. Εγώ έχω, έχω την αίσθηση ότι σίγουρα η αστυνομία δεν είναι το πιο πέρα κάθαρο σώμα. Όχι. Oh. Και, το... και δεν ξέρω πραγματικά. Πλέον δεν μπορώ να πω ότι έχω στο μυαλό μου πόσο ποιοτική είναι η αστυνομία. Από όλες τις απόψεις. Και από άποψη ήθους και από άποψης οργάνωσης. Ξέρω μου σίγουρα ότι από αυτά που βλέπω δεν είναι καλά εκπαιδευμένη αστυνομική και αυτό με προβληματίζει διότι αύριο μεθαύριο μπορεί να βρεθώ για να φάω μια αδέσποτη στο άσχετο ξέρω εγώ επειδή περνούσα αυτό είναι να πούμε ότι δεν ήταν αστυνομικός αυτός ο ειδικός φιλόσοφος. Α, α, α, α, ναι δεν έχουν περάσει την ίδια εκπαίδευση με τους Α, ήταν ειδικός φιλόσοφος. Εγώ άρχισα να ήταν αστυνομικός γι' αυτό το Α, ήταν ειδικός φιλόσοφος. Εντάξει τότε πάντως έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις ότι η αστυνομία δεν είναι πολύ καλά εκπαιδεμένη. Για παράδειγμα το σκηνικό με εκείνο το με την πειρατεία του λεωφορείου αν θυμάστε παλαιότερα που δημιουργή. τους είχαν φύγει μέσα από το... Έλαστα. Ναι, που του είχε φύγει μέσα από τότε. Το... Επειδή έκανε μια στάσης με το μιλυβάν και έφυγε και του πήρε και το όπλο και όλας. Ναι, ναι. Γιατί τέτοια σκηνικά δείχνουν ακριβώ έλλειψη οργάνωσης και εκπαίδευσης σε κάποια θέματα. Αυτό ποιο ήταν. Είχαν... Α, εδώ πέρα. Ναι. Ε... Που ε, Αυτό πού είχε... Που είχε... Ναι, ναι. σκοτώσει ένα λεωφορείο τζι. Ναι, ναι, ναι, θυμάμαι και Αυτό. το πήρετε λίγα για το προβολικό. Ναι, μετά το σπίγμα. Ναι, ναι. Αυτό είναι πρόβλημα των αστυνομικών γιατί δεν φροντίζουν να Ατριβώς. τους ακινητοποιούν με κάποιο όχι και τόσο απλότερο. Πάλι είναι θένα εκπαίδευση όμως, όπως και το κάνεις. Και από εκεί και πέρα, αν θεωρήσουμε ότι η αστυνομία δεν κάνει το 100% κατά τη δουλειά της, Ωραία, έχουμε από τη μία μεριά τους αστυνομικούς οι οποίοι μπορεί να, να κρυθούν όχι 100% έτοιμοι για τέτοιες καταστάσεις, Απ' την άλλη μεριά έχουμε τους αντιεξουσιαστές οι οποίοι πάνε εναντίον των αστυνομικών και όχι εναντίον κα, κάποιου άλλους... δεν πάνε για κάποιο λόγο, απλά και μόνο για να τυπώσουν αστυνομικούς έτσι, και σε κάθε μορφή εξουσίας, με αποτέλεσμα να την πληρώνουν τελικά και εκείνοι που θέλουν να σταθούμε, όλοι οι υπόλοιποι. Δηλαδή... Την, πληρώνει, την πληρώνεις εσύ που έχεις παρκάρει το αμάξιο λίγο παραπέρα και μπορείς τελικά να το να που πληρώνεις ακόμα της δόσης mm -hmm. που, που, που το έχεις πάρει. Την πληρώνει η γιαγιά που έχει το περίπτερο και... Εντάξει ζει από αυτό Την πληρώνει ο γείτονας ο οποίος ξέρω εγώ έκανε 8 στην οικοδομή και γύρισε σπίτι του και έκανε την τηλεόραση Την πληρώνει όλοι αυτοί που και για μένα αυτό είναι ουσιαστικά... Ε, πώς να το πούμε... έλλειψη σεβασμού ως προς τον συνανθρωπό σου Δεν μπορείς να λες ότι θέλεις να καταργήσει την εξουσία ώστε όλοι να είναι ίσοι και όλοι να έχουν ίσα δικαιώματα και να υπάρχει σεβασμό όπως εσύ θέλει να σε σεβαστεί ο και εσύ πρέπει να σεβαστείς τον σου, Στα δικά μου τα μάτια, τουλάχιστον Και να μην διαλύσεις το αμάξι του Όλα αυτά, ρε, και επειδή έχω μιλήσει με κάποια τέτοια άτομα κατά καιρούς και λοιπά Η δικαιολογία σε αυτό είναι ότι αν δεν γίνουν ακραία, αυτά τα κραία σκηνικά, δεν θα φτάσουμε ποτέ στο επιθυμητό Ναι, αλλά όσο γίνονται αυτά, εσύ μόνος σου καταρρίπτεις αυτό το οποίο λες Ότι δηλαδή, εγώ δεν δηλαδή να συμφωνήσω ότι ο αστυνομικός κακώς έρχεται και σε χτυπάει Και χτυπάει, ας πούμε, τον κόσμο που διαδηλώνει αν το κάνει Και π.χ. σπάει κάποιο το πόδι Αυτό είναι λάθος να έρθει σωματική βία. Αλλά από την άλλη μέρι είναι να επίση στο ίδιο λάθος. να χάσω εγώ, ξέρω εγώ ε, τα 5.000 ευρώ που είναι ένα πληρώσω για το αμάξι, χωρίς να έχω αμάξει, ξέρω εγώ, γιατί ή μου το έκαψε. Και καμία την προσπαθήδα μου πει, άσπτω έκαψαν, πάρε που ζυμίσω, ξέρω εγώ. Ε, Αυτή δηλαδή κίνητα νομίζω ότι είναι το, το όλο θέμα. Πάτο καμίε φορές προσπάθησε στη συντονία να πάει την κατάσταση στα χέρια τη παραπάνω από όσο τη συνήθως τη ακολουθεί. Αυτό το γεγονός ότι δεν είναι καλά εκπαιδευμένη ή οδήγησε σε αλληγέ καταστάσει. Αυτό είναι το θέμα, Ακριβώς αυτό είναι το θέμα εκεί. Δεν υπάρχει τέτοια οργάνωση ώστε να μπορούν να τα σκηνικά να αποτρέπονται χωρίς όμως να μπορούν να τις την μετά. Με αποτέλεσμα κάθε φορά να λένε ότι η αστυνομία ήταν λίγη, η αστυνομία έκανε λάθος, η αστυνομία έκανε το ένα, έκανε το άλλο. Ε, το πρόβλημα είναι ότι όταν δεν γίνεται τίποτα, όταν η αστυνομία απλώς παρακολουθεί βαθιτικά λένε ότι «εαστυνομία ε, δεν παθαίνει κάτι και έτσι έκανε ένα στραβό μετά όλοι πέφτουν μόνο στην αστυνομία. Ε, ε, δηλαδή η αστυνομία δεν έχει βγει ούτε μια φορά δεν έχουν βγει στην να πούν ότι η αστυνομία χειρίστηκε το θέμα πολύ καλά. Όχι, όχι, πήγαινε. Υπάρχουν φορές, φορές, φορές. Φορές. Αλλά πέρα από αυτό, σε συγκεκρι... στις περιπτώσεις αυτού του τύπου το διαδηλώσε και... Γιατί εντάξει, θυμόμαστε, ναι. ας πούμε το είχαν χειριστεί καλά. Εκεί πέρα με τους που ήταν διαδήλωσης που είχαν σκουπιδιάρειες και τους πετούσαν σκουπίδια, εκεί πέρα είπαμε ότι το χειριστήκε καλά η αστυνομία. Ναι, βεβαίως ναι, εκεί πέρα η διαδήλωση εγώ τη χαρακτηρίζω πρώτον σωστή διαδήλωση ναι. και τα σκουπίδια που έτρεσαν να ήταν συμβολικά. Ναι. Ήταν κάτι το τελείω ναι, συμβολικό α πούμε. Εκεί πέρα δεν, oh, δεν είναι. είναι το ίδιο όπως οι, όπως οι κτηνοτρόφοι και οι γεωργοί χίνουν γάλα ή πετάνε τους καρπούς ναι, στον δρόμο. Ενώς ε, στις συγκεκριμένες περιπτώσεις ναι, με τέτοιους στο κρύβους που βγαίνουν από τους μπα, παχαλούς, πάντα η αστυνομία περιπτωσεις με τετοιους κρυβους παχαλους παντα η αστυνομια η χαμενοι θα βγει, ε, πάντα θα βγει χαμένοι, αλλά ή θα πούνε ότι δεν έκανε τίποτα, ή θα, κάνει, θα γίνει κάποιο επεισόδιο και θα πούνε ότι άσκησε παραπάνω βία από ό,τι έπρεπε. Mm -hmm. Νομίζω ότι οι, οι αστυνομικοί, τουλάχιστον οι σωστά εκπαιδεμένοι αστυνομικοί είναι σε καλύτερη θέση να και πόση, πόση βία πρέπει να ασκήσουν από τους δημοσιογράφους που δεν είναι μπροστά. Ενδεχομένως. Ε, και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και, το... και το clue ερώτημα που το λέμε πάντα στις περιπτώσεις. Ενώ έχω διακοστεί ότι αυτοί οι αγνωστοί ξέρουν ποιοι είναι το κράτος γιατί δεν κάνει κάτι πριν ξεκινήσει η διαδήλωση να, να... να μην τους επιτρέψει να είναι εκεί παρόντες. Γιατί εννοώ, για παράδειγμα παλιότερα σε αντίστοιχες εκδηλώσεις ε, γνωστών ομάδων ε, άτομα τα οποία είχαν φανερωθεί τις προηγούμενες φορές να κάνουν επεισόδια και ήξεραν την ταυτότητά τους γίνονταν κάποιος έλεγχος. Ε, είναι αντισυνταγματικό. Ε, παλιά δεν ήταν. Mm? Παλιά δεν ήταν. Παλιότερα τα πράγματα ήταν αλλιώς. Μα δεν μιλάω για περιόδους που ήταν η χούντα ή οτιδήποτε. Για μιλάω περιόδους για περιόδους... για μετά περιόδους. Για ποιες περιόδους? Μετά από τη χούντα. Πότε μετά. Ε, αμέσως μετά και πια στο βούδομάδι. Ένα στοιχείο. Πριν ή μετά την έναρξη ιδιωτικής αυτό δεν πάω να το προσδιορίσω τώρα αυτή τη στιγμή. Yeah. Πότε έγινε η νοσή της στην όρεξης? Στην 1989. Όχι. Μάλλον πιο πριν. Μάλλον πιο πριν. Ε, αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Α. Εντάξει. Ε... Μια... Πάντως, ε, είναι μια ιδέα. Πάντως, αντισυνταγματικός μεν, ναι, οκ, okay, αλλά αν εσύ έχεις αν το κουμέντο από κάποιον ο οποίος σπάει και ξέρεις ότι αυτό τάτο, δεν πρέπει να κάνεις κάτι γι' αυτό. Ε... Τι ορίζει το σύνταγμα πάνω εκεί. Το σύνταγμα ορίζει το δικαίωμα του συναθρίζηση. Έχεις δικαίωμα. Ο, ναι, συγγνώμη, το δικαίωμα να συνανθρίζεσαι, αλλά όχι να σπάσει την περιουσία Αυτό νομίζω ότι απαγορεύεται. Ναι, ας, φυσικά απαγορεύεται. Γιατί φτιάξεις περιουσία σ' αυτό. Ακριβώς. Αλλά βλέπεις. το θέμα είναι ότι άμα πρέπει να κάνεις πρώτα τη φθορά... Ναι, λέω ότι υπάρχει... Δεν το... μπορείς να προβλέψεις ότι θα κάνεις τη φθορά. Εντάξεις, δεν υπάρχει, σε υπάρχει πέζεσαι, το, το κουμέντο. Δεν υπάρχει προληπτική... Ωραία. Θεωρία. Το πάνω το άλλο σενάριο λοιπόν. Γίνεται διαδήλωση. Ναι. Και π.χ. κάποιος βγάζει φωτογραφίες. Κάτι γίνεται, ξέρω εγώ. Κάποια κάμερα παίρνει κάτι. Δεν θεωρούνται αποδεκτικά στοιχεία σε δικαστήριο. Πάντως δεν γίνεται καν η κίνηση. Μόνο η επαυτοφόρο σύλληψη πάντως πάντως μπορεί να γίνει δικαστήριο. Πάντως δεν γίνεται καν η βίντεο, φωτογραφία, αυτά τα δικαστήρια... Ωραία. Ωραία. Πάντως δεν γίνεται καν κίνηση να δικαστούν αυτά τα άτομα που μπορεί να είναι και τα ίδια κάθε φορά. Ναι. Πρέπει ε, να πιαστούν ε, επαυτοφόρο. Να σας πω ότι γενικά... Έτσι πως το έχω δει το πράγμα... Ε, Κάποια άτομα Με, τα ξέρουν. Από ό,τι ο Ναι, Κάποια άτομα τα ξέρουν και έχουν κάνει φόρους να πιάσουν, έτσι. Το θέμα είναι το εξής όμως. Πιάνουν έναν, βγαίνουν πέντε. Καλά αυτό είναι δεδομένο αλλά... Και δεν τα ξέρουν και όλα Ξέρουν κάποια άτομα. Ε, ξέρουν. Δεν έχεις τί δε... δε... αφήσεις που λένε ελευθερώστε... Ξέρουν, ελευθερώστε, ναι. τους πέντε, ελευθερώστε τους πέντε, ελευθερώστε τους έξι, τους εφτά. Υπάρχει okay, το... Yeah, το... Yeah. το κορυφαίο yeah. σπιλικό μαθηματικό. Ξέρεις που λέει ελευθεριά στον τάδε και έχει ονόματα. Αυτό, στον τάδε, ελευθεριά στους τρεις, ελευθεριά στους εφτά. Αλλά εντάξει είναι αυτό που λέω σκοτώνεις ένα βγαίνουνε... Είναι το Lennon Hydra Effect. Ναι αυτό. Κοίταξε και 3. Extended βέβαια. Ή ακουστάξε. Τέλος πάνω δεν ξέρω αν να Αυτό το παιδί με τα πράσινα παπούσια α πούμε... ναι αυτό. Τον το τα πιάσια τα πράσινα παπούσια. Ναι αλλά είχε Ας το καλύτερα, αυτό το ανοίξει το θέμα, Άστο. Ωραία, ε, επειδή εντάξει, το θέμα είναι αρκετά μεγάλο και το είχαμε νομίζω πιάσει και άλλες φορές εποχές, εγώ, δεν ξέρω. Είσαι στην ταβέρνα και το Σάββατο ε, ε, πάει με φίλους... φυσικά εγώ δεν ξέρω τι γίνεται είχα ακούσει καθόλου αυτό πούμε πράγμα. Είχαμε βγει με κάποιους ε, φίλους ε, σε πνύμα δαμένα στην άφθοδος για να φάμε. Βεβαίως ε, είχαμε πάει για λίγο και απλά επειδή ήρθαν και κάποιοι άλλοι το χαθίστηκαν λίγο παραπάνω. Ε, και μάλλον το επεισόδιο ξεκίνησε μετά τις 12 που οτέωσα τις ειδήσεις. Γιατί αυτό που, το περιστατικό που περιγράφω έγινε κατά, τις, κατά τη μία το βράδυ. Οπότε πάνω που έχουμε πληρώσει ουσιαστικά τον οργανισμό και είμαστε έτοιμοι να φύγουμε. Πίναμε το τελευταίο κρασί που μας είχε απομείνει α πούμε. Σε κάποια φάση η μοσική σταματάει να παίζει, γιατί είχε live μοσική ξέρω εγώ και όλοι αρχίζουν να σκόρουν τα δροχές για να έρχονται προς, το, προς τα μέσα στο μαγαζί Και μετά καταλαβαίνουμε ότι κάποιος είχε περάσει και αφήσει ένα, ένα δακρυγόνο ε, Με αποτέλεσμα και η δικαιμασία στα αβέντας και η, η, η, η, η, η απέναντι να έχει πήξει στον καπνό ας πούμε Και τώρα, ε, δεν μπορώ να πω με σιγουριά αν το άφησε ο, ο διαδηλωτής ή ο διότιος έκανε κάποια κάποια προσπάθεια να καταστρέψει κάτι και το, το πέταξε ο, ο αστυνομικός. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Δεν είδα πώς έγινε. Γιατί ήμουνα μέσα. Ωστόσο... Το δακρυγόνω το είδες. Το δακρυγόνω το είδα βέβαια. Mm. Το είδα. Κυλούσε και μου πήρε πιο καπνός. Με αποτέλεσμα να πάει παντού ας πούμε. Ε, αλλά εντάξει το αποτέλεσμα αυτό εδώ πέρα είναι ότι ε, ε, εγώ χωρίς να φταίως σε κάτι ας πούμε. Ξέρω εγώ καθώς και όλοι οι άλλοι που ήταν εκεί πέρα και άντε, εγώ ήμουν και πελάτης, ωκ. Okay. Αλλά <ΣΣΣΣΣΣΣ> οι μαγαζάτρες το <ΣΣΣΣΣ> κάνουν από αυτό το πράγμα. Έτσι, ή οτιδήποτε. Ε, είμασταν με μάτια που τρέχανε, ξέρω εγώ λεμούς που κέγανε και, και έγινε όλη τα βέρνα μια παρέσσα του ε, ε, αλέτα. Ε, πολύ καλή ιδέα. Αντί να πετάνε τα ακριγόρα και τέτοια χημικά, και τι πετά Τσίπια, έτσι ένας μία διαδηλωτές. Όχι, δεν κάτω. Αυτός είπε πάρα πολλές ιδέες. Στην αρχή είχε πει να τους... Ε, να την περιουσιαστική. Η είναι καλύτερη λύση. Το υποστηρί, υποστηρίζω πάντα. Το οποίο... Ούτε βρωμίζω, ούτε τίποτα. Το οποίο δηλαδή λαμβάνεις εμένα... είναι να τον Θα πεθάνει επί τόπου. Γίνεται σε όλες οι υπόλοιπες χώρες του κόσμου όμως, Μα υπόλοιπες θα το ρίξουμε σε ένα άλλο podcast, wow. το έχω δουκουμέντα που το mm -hmm. καταρρίπτω Και έχει τα περιστατικά... Τι έχει το περιστατικό, μάλλον στην ελληνική. Ας πρέπει να αγοράσουμε άλογα και να τις βαράμε τα γκλόπια τους. Να έχει ψωμιάδες Το αέριο γύρι πάντως είναι πολύ καλή ιδέα. Το αέριο θα έχει τρελαία, πρώτα απ' όλα θα γελούσαν Λέπεις πολύ τέτοιο, G.I. Joe! Το... Okay. Λοιπόν... Ε... Τι λέγαμε τώρα... Ε, εντάξει... Πριν... Δηλαδή. Κάτι θέλω να πω εγώ και με διακοπές. για να πήγε το έργο. Εγώ θα σου πω ποιος πέταξε το Εγώ ήμουν. Εσύ το πέταξες. <χι> Καλά. <σίλιστα> <σίλιστα> να ξέρω ότι δίπλα εκεί πέρα υπάρχει αστυνομικό τμήμα. Ναι. Και υπήρχε κάποιος αστυνομικός ναι, τμήμα. Να, ναι. να φύγαν α πούμε κάποιοι διαδηλωτές. Όχι διαδηλωτές. Το, το, το σβήνω αυτό. Κάποιοι ενδεικτουσιαστές τέλος πάντων μου κάνουν επεισόδια για να κρεφτήκαν <σίλιστα> <ατυπή> στενά. Να κρεφτήκαν στενά. Οπότε... Πάντως το προποθέσιο είναι ότι... Ναι, να κρεφτήκαν σε βέρνα. Το δακρυγόνο έξω από τα βέρνα έχει και ένα καλό. Μπορεί να οδηγήσει σε αλλοπάντυχες... Σε, σε, δημιουργία, σε δημιουργία αναπάντηχες σχέσεις oh. γιατί όλοι οι πάνω στην μαζί και κλαίγουν τη μία τους όλοι μαζί και το πώς το πάνω, μισός αυτό κοιτάζει και το άλλο και συνήθως το παιδί μου είναι εδώ και κοντά με αυτό Είναι όλοι τα βένα, μια παρέα άξιος Οκ, αυτά πιστεύω. Αυτό το, το πιστεύω. Το τραβήξαμε λίγο αρκετά. Όχι εντάξει καλά είναι για θέμα συζήτησης καλή ώρα κύριε. Σε 5 λεπτά. 23. 23, ναι. Μην το κάνεις παραπάνω πόσο είναι. Οκ, ας περάσουμε ας... στα επόμενα. Τι επόμενα. και τώρα θα μιλήσουμε για την ε, σουίτα της Microsoft το Windows Live Services Wave 3 Σε όλοι οι oh. σουίτες μιλάς Ε, ναι δυστυχώς έτσι μου. Όταν πας ξενοδοχεία πρέπει πιάνεις σουίτα Ε, βέβαια, πάντα Πέντε αστένα μου ξενοδοχεία, μόνο και σουίτες okay. ε, αυτό που... Φαντάζομαι σε μου... διακόπτω, αλλά ναι. τώρα για σουίτα ε, Κάναμε στη Βντίσση για Βρυξέλλες φοβερό κωμπλιμέντο στις που δείτε... σπουδοχή... <στονίτυα> ήταν από το Ωχ, της ζητήσαμε extra chai με extra ζάχαρη ναι. Οπότε όταν μου έδωσαν τη ζάχαρη, της είπα Thank you, you are very Swiss <laughs> Ήταν πολύ καλό σχόλιο Και μετά το λέγαμε στις <laughs> κύλους You are very Swiss ναι. Τι είστε πολλές βενθίδες Ναι, ρε, γιατί η αεροπορική εταιρεία ήταν Swiss Airlines <laughs> Οπότε λέγαμε στις αεροσόδους, you are very Swiss Α, <laughs> κατάλαβα Και μετά από, mini, <laughs> από <το mini> <laughs> μετά από το mini διάλειμμα <laughs> Μετά το mini διάλειμμα Για πρόβλημα για τη <laughs> Σουίτα <σχολείτων, laughs> Φαντάζομαι I... I... ότι τα το... Το Windows Live το γνωρίζεις Ε, τα Windows Live το γνωρίζουν όλοι <στονικό> Ναι, αποτελ... η suite αποτελείται από το desktop κομμάτι που λέγεται Windows Live Essentials που περιέχει μέσα το Live Messenger, το Live Writer το... Το... Το... Το... το Search Bar που μπροσθεί στο Internet Explorer το Family... Μην διακοπή Δηλαδή το, το Essential είναι αυτό που κατεβάζω Ο ένα το Installer ναι, και, ναι, και ναι, μου λέει Κάθε να βάλω style <στασταστα> ναι, desktop, εφαρμογές, oh, okay, του, okay, okay. email, okay. messenger, <στασταστα> photo gallery Υπάρχει, από εκεί και πέρα, και, υπάρχει και η online suite Η uh -huh. οποία ε, μέχρι τώρα βλέπαμε την έκδοση 2, τώρα έχει αναβαθμιστεί στην έκδοση 3 Προσέτηκαν καινούργια κομμάτια και στη φιλικά Όπως, Το Photos photos.live.com Το οποίο, το τι οποίο είναι web gallery ναι. με, με παρόμοιες δυνατότητες με το Flickr mm -hmm. Εντάξει μπορεί να έχει το community που έχει το Flickr το Picasso, δηλαδή, σαν, να ναι, σαν, Α, σαν το πικάσα δηλαδή σαν λέμε Ναι σαν πικάσα web albums Αλλά επειδή συνδέεται με το windows live sky drive ναι. Το οποίο είναι ένας online δίσκος για αποθηκεύεις δεδομένων Ωραία και ο οποίος μέχρι πρόσφατα ήταν 5GB, τώρα πλέον είναι 25GB ε, και μπορείς να αποσκευείς μέχρι 25GB φωτογραφιών ή οτιδήποτε άλλο αρχείο θέλεις. Αυτό, αυτό, αυτό το... ήταν πιο, η πιο σημαντική αναβάθμιση κατά την άποψή ήταν αυτή, ότι μεγάλωσε τόσο πολύ το SkyDrive και πλέον είναι πολύ το 25GB. Κάτσε κάτι, συγγνώμη για να το καταλάβω. Δηλαδή, εγώ έχω ένα live account. Έχεις ένα live account. Δικαιούμαι αυτό το SkyDrive που λένε. Ναι, φυσικά, δικαιούς 25GB σε κάποιο server της Microsoft για ό,τι τύπο αρχείο θες. Για το πώς τα ανεβάζω. Ε, μέσω του browser. Ας κάνω upload δηλαδή τα αρχεία ή πέρα από Έχεις και κάποια client, κάποιο desktop client που να κάνει αυτή τη δουλειά. Ε, ναι, η Microsoft δεν θυμάμαι αν βγάζει κάποιο desktop client αλλά πολύ πιθανόν να βγουν custom όλοι mm. desktop mm. clients, Έχουν ναι, άπλυα αυτά όλα. είναι, είναι πολύ ενδιαφέρον, αν έχεις 25GB χώρο είναι πάρα ναι, πολλά. Και πολλές φωτογραφίες και βίντεο μπορείς να βάλεις και ό,τι θες. Ό,τι θες ακριβώς. Ε, από εκεί και πέρα έγινε ένα γενικό design στην homepage ναι. το home.live.com ναι. το οποίο στο πάνω μέρος έχει, μια μπάρα, έχει πρώτα απ' όλα τι πάει είναι ο Μπάμα. Όχι. Γεια σου Πριν με τον Μακάρονα. Χωρίς να βρει τον Μακάρονα και να πούμε σε αυτό το σημείο... Ξέρω ότι διακόπτουμε τη ροή του Γιάννη για τρίτη φορά. Αλλά η ομάδα του Χρήστη κάνει... ειδικά για μένα που έχω αλλαγές στο Μύδαλο. Και μου κάνει... Ωiii. Έτσι. Λοιπόν. Απ' την χάρμπορ σου κάνω... Ξέρετε. εκεί και πέρα Η κεντρική σελίδα λοιπόν έχει αλλάξει. Έχουν προσέσει τα θύματα που βλέπουμε και στο Hotmail. Ε, έχει πάνω, έχει καιρό και έχει και ένα πολύ ωραίο widget το οποίο μπορούμε να, προσθέ, μπορούμε να προσθέσουμε φωτογραφίες οι οποίες εμφανίζονται σε polaroid style όταν λέμε polaroid φωτογραφίες στο ίντερνετ, φωτογραφίες με πλαίσιο αυτό είναι... Όχι, για να γράψω από κάτω τους σχόλια, ναι. Όχι ακριβώς, ναι, αλλά όταν έχει πλαίσιο αυτό λέγεται polaroid. Ε, δηλαδή αυτό που περιγράφεις τώρα είναι όπως το, Google, όπως το iGoogle που βάζεις πράγματα πάνω και έχεις Google αυτό έχει μια ωραία δομή, έχει το πλάι τον καιρό, μπορείς να βάλεις έως 4-5 φωτογραφίες σου αρέσουν σε μικρογραφίες έτσι για να τις βλέπεις πάνω στην γενική σου σελίδα. Από εκεί και πέρα από κάτω έχει ένα κομμάτι του Inbox, του hotmail, μέχρι 10 νομίζω μπορείς να βάλεις να φαίνονται. Από εκεί έχει τα πλέον, όταν αλλάζουμε το... αυτοί που έχουμε τουλάχιστον τους του messenger, τους 5 το Την 5 την 6 την 9. Ε, όταν αλλάζεις το μήνυμα κατάστασής σου, Αλλάζει αυτό εκεί. το θεωρεί, όσο το Twitter θεωρείται short message Θεωρείται, θεωρείται από, το, από τη suita ως ε, μήνυμα κατάσταση σαν το Twitter Δηλαδή ε, γράφεις ένα σχόλιο στο Twitter και ε, μένει εκεί ας πούμε Και μένει εκεί και σου δείχνει όλα, σου δείχνει πως είναι το Facebook ιστορικά λέει ότι αυτός έβαλε αυτό το μήνυμα κατάσταση ε, Αυτός ανέβασε τις τάδε φωτογραφίες Α, ή άλλαξε ένα... την εικόνα του στο Messenger Παρακολούν δηλαδή την εξέλιξη Ναι παρακολούν το... είναι ένα timeline με την εξέλιξη ωραία. των επαφών σου και, τις, και φυσικά και τη δικιά σου εξέλιξη. Ωραία, πολύ ωραίο. Από τη στιγμή δηλαδή πέρα στο πλάι μπορείς να βάλεις headlines, ναι. έχει κάποιες συγκεκριμένες πηγές, δεν μπορείς να προσθέσεις δικές σου, αλλά έχει πάρα πολλές για entertainment, για, για sport, για οτιδήποτε. Μιλάμε για oh. feeding. Ah, resist feeding. Ah feeding, ναι. Ωραία. Ε, και επίσης έχει και ένα widget το οποίο μπορείς να προσθέτεις αγαπημένα σου πράγματα Μπορείς να βάλεις αγαπημένα σου βιβλία, αγαπημένα σου συγκροτήματα, αγαπημένα σου τραγούδια Έχω ναι. όμπις e ουσιαστικά, ναι, κάπως έτσι Interests. Αυτό που κατάλαβα είναι ότι προσπαθεί να φτιάξει ένα, ένα mini social network Μεταξύ εσένα και των φίλων σου φυσικά, η Microsoft και να τις συνδυάζει με <Και> ένα, ναι, ένα ναι, web test μιας λίγο, ναι, ναι, λίγο με Facebook Φυσικά είναι <σχει> μια προσπάθεια <σχει> ενός social cloud computing ναι κάπως έτσι <σχει> ε, από εκεί και πέρα <σχει> υπάρχουν μπήκαν, προσθέθηκαν groups <σχει> τα οποία γνωρίζετε <σχει> τα πως έχουμε το google groups αλλά δεν βασίζονται πάνω στο usenet αυτά αυτά είναι groups τα οποία φτάνεις μόνο σου <σχει> έχει και ένα business aspect γιατί μπορείς να κάνεις collaboration group και να κάνεις συζητήσεις εκεί πέρα και φυσικά υπάρχει όπως είπαμε το sky drive με τα 25gb που προσφέρει ε, το people, το mail, calendar έχει κάποιες άλλες υπηρεσίες. Το writer. Το, το writer είναι μόνο offline. Ναι, αλλά... δεν υπάρχει online writer. Ναι, είναι offline. Είναι στο blog. Το χρησιμοποιείς εσύ για να κάνεις ναι. τα online πράγματά σου. Και με. το ωραίο που έχει το writer είναι ότι μπορείς και να γνωρίζει τα famous από όλα τα... από οποιοδήποτε blogging service. Σωστά. Έχεις ε, 25GB, τι λες. Ε, κάνουμε ένα. 25GB yeah. είναι... πόσα πλήγματα. Τίποτα τέτοιο. Λίβα κι άλλος Κάουντ ναι. Ναι. ναι, μιλάς εσύ που κάνεις παντού Δεν κάνω Τι δεν κάνεις Άστρα, να κάνεις Άστρα, Αφού μόλις δεις πάλι θα κάνεις Σε Πάντως είναι πολύ καλό γιατί οι για ανταγωνιστές του ας πούμε που είναι το Flickr και το... Το, το Flickr δίνει 2GB 2GB, αχ θα πω και ένα σχόλιο μετά αυτό 2GB ε, Και το Picasso web albums δίνει Μόνο Δίνει 1GB Εκτός φυσικά αν πας σε Pro Account, αλλά δεν στους 25 free. Ε, σχετικά με το Yahoo, πριν από 3 εβδομάδες ήταν τώρα ε, Όταν ε, ακυρώθηκε η συμφωνία μεταξύ Google και Yahoo Γιατί θα είχαν ένα πρόβλημα με το Department of... DOD... Τέλος πάντων Τέλος πάντων Είχαν πρόβλημα Ναι, Department of State Είχαν αυτό το πρόβλημα και έφυγε από τη συμφωνία του Google Και σε ένα συνόριο που ήταν εκείνη την εποχή βγήκε ο Jerry Young ο γνωστός, ο CEO της Γιαχώ, ο οποίος παρελήθηκε νομίζω ναι. από που είπε. Μετά από αυτό που είπε <laughs> <laughs> ναι, ναι, ήταν πολύ αστέ αυτό που είπε Είπε ότι το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσε να κάνει Microsoft στη τη στιγμή <laughs> Γιατί είναι η πορεία της είναι να μας αγοράσει Έτσι <laughs> Με Πριν <πρεμολογικού, laughs> μερικούς βασικά μήνες έριξε και στόλοι Ενώ ότι δίνανε πολλαπλάσια λεφτά βασικά από αυτά που έπρεπε Το καλύτερο πράγμα που έχει να κάνει Γιαχώ είναι να απολύθεις Microsoft Νομίζω ότι είπε αυτό, έτσι, κυρίως εκεί ήταν δηλαδή, η δηλώσή του <ΣΣ2> Εντάξει. Εδώ εντά, εντά, εντά, που, το το ναι. εντά, που τα λέμε πάντως, ε, το Google, μάλλον η Google, είναι αρκετά, αρκετά μεγάλη δύναμη για να για την ανταγωνιστεί η Yahoo κατά τη γνώμη μου. Απ' την άλλη μερία έχω νέσει ότι η Yahoo κάνει ε, πιο ποιοτικές εφαρμογές. Πιο ποιοτικές και παράγει περισσότερο content. Αυτό. Αλλά δεν είναι αρκετή για να πιάσει το ρεύμα της Google. Ναι, δεν είναι αρκετή. Πρώτα απ' όλα είναι πολύ, πολύ, πολύ πιο παλιά εταιρεία από την Google. Και δεύτερον, η Google έχει πάρει πολύ μεγάλο μερίδιο της αγοράς. Αν και ο αλγόριθμος του Yahoo είναι καλύτερος, τους έτσι, από της Google. Αυτό πώς το, το ξέρω, το page rank. Ε... Καταρχάς, ε, <συριακά> η Google λειτουργεί με PageRank Τώρα αυτό είναι πολύ τεχνικό βέβαια. Ωραία, η Microsoft έχει το X rank. Η Microsoft έχει το X rank. Η Yahoo τι έχει, ξέρουμε. Η Yahoo ή το coaching. Πού δεν το ξέρουμε ποιος είναι. Ε, κάπου θα υπάρξει σε κάποιον γουάτι. Νομίζω τελευταία. Ε, έχει ξεκινήσει ένα project στο οποίο τι κάνεις. Ανάλογα τα, με τα results που σου επιστρέφει το Google μπορείς να τα ναι, να να πω, πω, κάνεις ναι. older. Ναι, να τα κάνεις older. Ωραία. Και αυτό... αυτό γίνεται μόνο για σένα. Όχι, το βλέπουν και οι... Ναι, αυτό γίνεται μόνο για σένα και μια φορά του μήνα το κοιτάνε όλα μαζί και... και το πετάνε και στη μηχανία αναζήτηση. Ναι. Α, μπράβο. Είναι Επίσης η έκανε μια πολύ ωραία κίνηση με το JBoss. Με το o Boss, συγγνώμη. Μπάντο μπερδεύω. Όπου είναι, ένα, είναι ουσιαστικά open source κομμάτι της Search Engine της. Δεν είναι και τόσο mm -hmm. open source γιατί ουστικά, δεν σε, σου, ε, νομίζω ότι σε επιβάλλουν να χρησιμοποιήσεις mm -hmm. κάπως το brand names Yahoo και κάτι άλλο πράγματα, τα οποία ναι, αλλά... μπορεί να για το... Yahoo και να σε εκμεταλλευτεί Δεν είναι τόσο open source Ναι, ναι δεν πάβει όμως να, να είναι η πρώτη κινήση από Search Engine το να δώσεις στον χρήστη δυνατότητα να χρησιμοποιήσεις τη Search Engine με κώδικα ναι, ναι, για ναι. να κάνει τη το δουλειά του ε, κάτι α πούμε που η Google δεν το έκανε ποτέ γιατί έλεγε ότι «Α, εμένα, η συνταγή μου είναι μυστική και δεν τη δίνω σε κανένα» και γι' αυτό κιόλας εγώ πιστεύω ότι το, το να λέμε ότι δουλειτουργεί με ένα απλά page rank ότι... είναι λίγο… Όχι, όχι, νομίζω ότι και η Google σου επιτρέπει, αν πάρεις σε Google εκεί, σου επιτρέπει να πεύπεις στα στα αποτελέσματα. Δεν σου δίνει αιτιμό... Το AdWords είναι αυτό που Υπάρχει white paper για το Pager υπάρχουν paper γραμμέ. Ναι, το ξέρω. Αλλά μιλάνε για τις γενικέ αρχέ του αλγορίθμου. Το, λοιπόν. το Crowler δεν ξέρεις. Ναι, δεν ξέρουμε πώς ακριβώς δουλεύει. Ο Crowler και το... και το... Και συνεχώς ο βελτιώνεται. Αλλά δεν και είναι και δεν το Google αυτό που δίνει και το να κάνει μόνο. Ναι, αυτό μπορεί. Υπάρχουν εταιρείες και λοιπά ναι, και σαν... είναι και πολύ καλό και όλα στον τίμηνο. Επίσης σου δίνει τη δυνατότητα ναι. να επέμβεις τα result της, δηλαδή να πάρεις τα result και να τα επεξεργαστείς μόνος σου. Να κάνεις ένα με τα result, με eh, τα... ναι, με δηλαδή, ναι, ναι, ναι. okay, okay. τα okay. Γενικά αυτό που έχω καταλάβει για το Yahoo είναι ότι είναι λίγο μαμούθ εταιρεία δηλαδή της αλήθειας είναι πάρ πάρα πολλά πράγματα. Το Delicious, το Flickr. Και μους του είχε αγοράσει και το Apple iPhone, ακούγονταν αλλά δεν ξέρω το αγοράσε. Έχει το YUI, που είναι Framework, Javascript Σωστά Για εφαρμογές Έχει αγοράσει έχει τα Yahoo Widgets τα οποία τα έχει αγοράσει Είναι ο Confabulator που καταβάσει Και από εκεί πέρα έχει και άλλες έχει αγοράσει Ωστόσο δεν πάει πάρα πάρα καλά. καλά Ναι, δεν πάει καλά Το Flickr όμως πάει καλά για τον τελήσιο Και ξέρεις γιατί δεν πάει καλά Δεν πάει καλά Γιατί για εμένα η Yahoo ιστερεί στην Google στο Promotion Δηλαδή όταν η ναι. Google βγήκε είπε Είμαι το πιο απλό πράγμα που μπορείς να κάνεις και εκεί έχασε το παιχνίδι, η Yahoo κατευθείαν. Και τώρα είναι πολύ δύσκολο να ανακάμψει μετά από τόσα χρόνια και να πλησιάσεις. Να κάνω μια ναι. ερώτηση. Υπάρχουν sets Labs στη Google και σε yeah. άλλες περιοχές του κόσμου της Ευρώπης, ας πούμε. Νομίζω ναι, έχουν παραδείγματα. Δεν μπορεί να είναι μόνο ένα. Ναι. Ποτέ δεν Ευχαριστώ, είναι μόνο. Δεν υπάρχουν. Δεν ξέρω αν είναι η Yahoo. Να το... πούμε ότι να είναι ένα μεγαλύτερο βιβλίο έτσι. Τα Yahoo Labs είναι πολύ μεγάλη Επίσης έχω την αίσθηση ότι ε, πολλοί καλοί ερευνητές δουλεύουν στη Yahoo και παράγουν πολύ καλή έρευνα, αλλά χά ναι, έτσι, ναι, ναι, γιατί έτσι ναι. αυτό είναι που σου σοσιαλ, ναι. Δεν είναι ναι. κατά για Δηλαδή είναι πολύ, πολύ εύκολο η Google να παρατηρεί λίγο και να atcpsi από αυτά. Και το το θα μπορούσε σφέρι. να έχει σωθεί για που αυτή τη στιγμή, αν δεν είχε το あの Jerry Yang, ε, λίγο τα αυτό του. Α, Αυτή αυτό στεγια yeah, για όλα. Άλλο το, το pipeline. Ναι. Ναι. Δικό, δεν ήταν. Τα έχουν pipes, bravo, ναι. ναι. Δεν ήταν δικό της. Ήταν μια πολύ ωραία. Α, Α, και μια πολύ excitica. Εποσοπτικά έχει ωραίες ιδές. Πώς πώς τη ξέρουμε; Μα η Google δεν έχει προχωρήσει ότι αγοράστη το αυτό δεν έχει προχωρήσει καθόλου, συστα. Το lively, το lively κλείνει Μόνο στη βραζιλία έτσι Το lively κλείνει καλά ναι αυτός Το Live Ναι κλείσει το τέλος του χρόνου, Το κλείσεις. lively τι είναι Το, το... virtual world του. α α α στο... τελικά όσο Επίσης το τέτοιο Αλλά, yeah. πα ε, πας με αυτό Πες και αυτό Ναι, η υπηρεσία σου δίνει τη δυνατότητα να ψάξεις ε, μέσα σε βίντεο λέξεις που λένε οι άλλοι Αυτό είναι... αυτό το κάνει το Adobe, το Creative Suite 3 ναι, αγορούν web. Α σε web. Ε, δηλαδή, ναι, πόσο καλά το κάνει. Πολύ καλά, χρήστη μου. Μπορώ να σου το δώσω και εδώ αυτή. Καλά, εντάξει. Ε, ε, καλά έχει, βγάζει... έχει το YouTube, έτσι, όπω λέει στο YouTube να κάνει ή δεξιό κάποια οτι πράγματα και κάνει κάποιο. Και η εταιρεία βγάζει, ε, κάθε εταιρεία βγάζει πολλά πράγματα για το φωτοσύντι της Microsoft, το Οχι. Είναι, είναι μια μηχανή η οποία τραβάζει πάρα πολλές φωτογραφίες μέσα σε ένα χώρο και μετά τις ανασυνθέτει σε 3D πανοραμική φωτογραφία. Α, κατάλαβα τι λες. Ναι, κατάλαβα. Πρέπει να είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό γίνεται καλά, πάρα πολύ, ναι, πολύ καλά. Το έχεις κάνει, έχεις προσπαθείς να κάνει. Όχι, έχει παραδείγματα. Επίσης το Telescope της Μάξοφ δεν είναι γι' αυτό. Τελεσκόπιοι, <σχεδοί> κοιτάξτε. βλέπεις να απολύβεις αστέρια κλπ. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Υψηθήτη. Αυτό ήταν αυτό ήταν τα πολιτικό που Αν ένας α πούμε τουρίστας έβγαζε ένα μουσείο από κάποιες φωτογραφίες και μέσα από το κινητό του τσουκ. παράδειγμα στιγμή πούμε αλλά μιλάμε για σύνθεση από 6.000 φωτογραφίες ναι. Το σημεριστικό σπόρος Τραβημένες yeah. Δια... από Δια... διαφορετικές φωτογραφικές μηχανές Από διαφορετικές γωνίες σωτερικό... και το ένα και το άλλο Δεν ξέρω πώς ακούγονται το κάνει, πάντως το κάνει Αυτό είναι Επίσης έχω ε... ακούσει ότι και το... Είναι το αυτό που πρατηρήσετε το το να κάνει τυχείνει, έτσι Επίσης, δεν, δεν νομίζω να πηγαίνει πολύ καλά και το blog spot της Google πλέον Έχει πολλούς χρήστες, αλλά... Ο που είναι πολύ λίγοι. Είναι αυτό. πολύ απλή η υπηρεσία. Πολύ λίγη, όχι πολύ απλή. Δηλαδή δεν σου δίνει τίποτα ξέρω εγώ. Αλλά είναι πολύ εύκολο. Δηλαδή αν δεν θέλεις τη περιεργασία πράγματι, θες απλώς να, να μπλοκάρεις, είναι, είναι, εφ... πάρα είναι πάρα πολύ, πολύ... πολύ εύκολο. Είναι το blog spot που πρέπει να ξέρει η γιαγιά μου για να κάνει blog δικό της. Ωραία. Ε... Και αυτό το λίγο το... Δεν πειράζει το γιατί μάτυρα αυτό ξεκίνησε και... από το wave αλλά πήγε σε και... πολλά και είναι, είναι καλό. Ωραία, νομίζω ότι όμως εδώ πρέπει να το κόψουμε λίγο πριν το κλείσιμο θα ασχοληθούμε όπως και σε κάθε επεισόδιο άλλωστε με τις προτάσεις διασκέθεσης για τις δύο εβδομάδες που ακολουθούν ε, Να θυμίσουμε καλύπτουν καλύπτουμε περίοδο από ε, 8-12 έως και 22 αν δεν κάνω λάθος Νιώθω το καλύτερα στο ημερολόγιο Ναι, είναι από 8 έως 22 ε, Ξεκινώντας Θα πρέπει να σας ενημερώσω ότι ε, τρέχει αυτήν την περίοδο η και στη εβδομάδα όπως όλοι ξέρουμε. Ωραία, δεν ξέρω εσείς πηγαίνετε στη δική εβδομάδα, παρακολουθείτε τη δική εβδομάδα. Στη δική εβδομάδα που είναι μήνα, ουσιαστικά. Ναι, με τη week, το οποίο κρατάει ένα μήνα όμως. Yeah. Έτσι. <laughs> λοιπόν, τώρα δεν έχω μείνει πάρα πολλά πράγματα για να δείτε ακόμα. Για την ακρίβεια υπάρχει μόνο ένα δρόμενο που δεν έχει τελειώσει. Το οποίο όμως δρόμενο έχει... είναι ειδικό, γι' αυτό και θα το αναφέρουμε. Έχει να κάνει με... Ε, ένα σεμινάριο το οποίο γίνεται για να γνωρίσει το κοινό τα άτομα με ειδικές ανάγκες και πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε απέναντί τους κλπ. Είναι νομίζω ένα καλό κοινωνικό θέμα. Γίνεται ε, στις 10 Δεκεμβρίου ε, και ώρα 5 με 9 το βράδυ στον 10ο όροφο του πήγου της Παιδευτικής Σχολής στο Αριστοτέλειο. Ε, ε, Διοργανώνεται από την Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής του Αριστοτελείου σε συνεργασία με τη φοιτητική εβδομάδα. Γενικά, λέμε κατά καιρούς κάποια συνέδρια ή τέτοια σεμινάρια, αλλά αυτό το συγκεκριμένο ήθελα και όχι να το πω, γιατί νομίζω ότι τέτοιες ευαισθητοποιήσεις είναι καλό να υπάρχουν και είμαστε λίγο πίσω στην Ελλάδα σε αυτά τα θέματα. Καλό θα ήταν όμως να, το... να μετονομάσουμε το τμήμα του podcast σε διασκέδαση και εκδηλώσεις. Ναι, λοιπόν, εντάξει... Δηλαδή ε, όχι, μην το λες, μην το λες, εντάξει, δεν είναι... Αλλά θα... Η συντακτική ομάδα σχετί πολύ σοβαρά την πρότασή σου, η συντακτική ομάδα είμαι εγώ, εντάξει. Mm -hmm. <laughs> λοιπόν, προχωρώντας να ελαφρύνουμε λίγο το κλίμα, γιατί ο Γιάννης δεν θέλει να του λέμε βαριά πράγματα, τον ενοχλούν, και να πούμε για μερικά lives. Λοιπόν, εδώ ο Χρήστος είναι πάρα πολύ familiar με, το, με την κοπέλα την οποία θα προλογήσω τώρα, πρόκειται για τη Μόνικα, η οποία ξανά έρχεται στο stage του Μίλου Εγώ μόνο φυσαρμόνικα ξέρω Εντάξει, αλλά η Μόνικα έρχεται ε, Με προπομπό το single Over the Hill όπου συστήθηκε δισκοδραφικά στο ελληνικό κοινό τον Mai 2008 ε, και ακολούθησε το album Avatar που ήταν το πρώτο και μοναδικό της να δεν κάνω λάθος ε, Λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος αυτή είχε εμφανιστεί και λίγο παλαιότερα βέβαια δεν μπορώ να θυμηθώ πότε Ωστόσο, τώρα υπάρχουν νέα live τα οποία θα πραγματοποιηθούν στις 19 και 20 Δεκεμβρίου στις 10.30 το βράδυ, στο stage του Μίλου επαναλαμβάνω ε, Δυστυχώς δεν αναφέρεται ε, τιμή εισόδου στον, ε, στην πηγή μας που αποτελεί το opencalendar.gr Αλλά μπορούμε να πούμε μερικά λόγια για την πάντα της για παράδειγμα που αποτελείται από drums, bass, ηλεκτρική κιθάρα, τσέλο, βιολί και τροπέτα, σχετικά μεγάλη γκάμα οργάνων και επίσης κάτι που έχω ακούσει και το διαβάζω τώρα στο είναι ότι είναι πάρα πολύ διάσημη για τις διασκευές των κομματιών της που παίζουν. Νομίζω ότι δεν έπαιξε διασκευές. Δεν έπαιξε διασκευές, ωστόσο εδώ λέει το άρθρο ότι ουσιαστικά παρουσιάζει όλο τον δίσκο, το μοναδικό της δίσκο το Avatar και οι διασκευές των κομματιών. Τώρα, αν δεν έχει... Διασκευές των κομματιών του. Ναι, ναι. Δηλαδή το βίντεο. Α δεν ξέρω, σημείο. Λες να είναι κάτι λεπτό λίγο δεν και δεν πρέπει να εγώ. Αλλά οι διασκευέ που θα ξαφνιάσουν. Δησκευέ Δε, κομματιών λουλικά, όχι. Εντάξει το του είναι Avatar. Γενικά, ναι, γενικά. Φορά επίσης φορά, υπάρχει. Μάθα, θα τώρα. Φοράς. Ναι, επίση την προηγούμενη φορά από ό,τι μάθαμε έπαιξε μόνο το Avatar, ενώ τώρα έχει και το Over the Hill που είναι το single που, που είναι. Ο... Όχι, ο... Ούτε, ούτε, θα... το έχει παίξει. Το δεν ξέρουμε είναι από το Avatar, το Disc Concert Α ναι, οκ mm. okay. Φαίνεται ότι η είναι πιο ενημερωμένης που μένει να πάω στα θέματα Εγώ απλά yeah. λέω ότι το τέτοιο Εμπάνω ε. ε, ε. στις περισσότερες πληροφορίες έχει αρκετά links στο opencalender.gr mm. Μπορείτε να μπείτε και να, και να δείτε περισσότερες πληροφορίες για τη Μόνικα ή ό,τι άλλο θέλετε Προχωρώντας ε, Θα παρουσιάσω με πάρα πολύ μεγάλη τιμή μου το Θεσσαλονίκη Hip Hop Festival 2009 Το οποίο το περιμένουμε πως και πως να έρθει Αυτή τη φορά θα κρατήσει ε, ε, για δύο Σάββατα, ενώ παλαιότερα συνέβαινε μόνο ένα στις 13 και 20 Δεκεμβρίου αντίστοιχα ε, ναι. ε, ε, ε, λοιπόν, να πούμε λίγα λόγια για το τι περιμένουμε να δούμε σε αυτό live shows από ε, Zion One ε, Leroy Gox ε, Taylor Razastar ε, Ένα που δεν το λέω, Giants Γέλος και TJ Batman, mm -hmm. ε, <laughs> «Tough Λάθος» <laughs> και πολλοί άλλοι πλησιωμένες από και επίσης υπάρχουν έχουμε... ε, side ε, events, ε, workshops για επιδοξούς DJs και παραγωγούς, MC Battle, εκθέσεις, Hip Hop Film Festival, warm up parties, live radio broadcastings, breakdance και graffiti showcases. Πες το, το άλλο, γιατί το λες. Το, το, το, το άλλο, το άλλο το που θα λέω είναι τη Γρασποράτια. Είδες, εσύ είδες, να το πω. Λοιπόν, ε, από όσο πέρα από την πλάκα τώρα, από όσο μάθαμε από έγκυρες πηγές και από τα ESO μπορώ να πω το event αναμένω είναι πάρα πολύ καλό, φέτος, σε αντίθεση με των τελευταίων ετών που μας ψηλοαπογοήτευσαν, για να πω την αλήθεια ε, και γι' αυτό όσοι είναι φίλοι του Hip Hop και θέλουν πούμε, να ακούσουμε και να δουν πράγματα είναι πολύ καλό να παρευρεθούν στην διαδήλωση. Προφανώς εσάς τους δύο δεν σας αφορά, αλλά ε, εντάξει. Είναι αυτό αυτό δεν, ε, πραγματικά δεν αγγίζει καθόλου την Οργανωτική Επιτροπή δηλαδή εμένα. Λοιπόν, συνεχίζοντας με κάτι πιο ποιοτικό, Παύλα Κουλτουργιάρικο, ε, ε, για λίγες ακόμα εμφανίσεις, αφόσο ξέρω, θα ε, βρίσκονται στο της Θεσσαλονίκης η Γαλάνη με την Ορβανιτάκη σε ένα πρόγραμμα που έχω ακούσει από φίλους που το παρακολούθησαν ότι είναι άψογο και τι είναι να το πιστέψω αυτό, έτσι, γιατί προσωπικά εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι συγκεκριμένες δύο ε, Δυστυχώς δεν ξέρουμε την ακριβή ημερομηνία που τελειώνουν αυτά, ωστόσο ε, μπορώ να πούμε σιγουριά ότι ακόμα παίζουν Στο fix, επαναλαμβάνω Και δεν έχουμε καθόλου πληροφορία για ωράριο, όπως είπαμε, ή τιμή Τι γίνεται, ρε παιδιά Εδώ κάτι παράστα ακούω, αλλά δεν, δεν ε, με χαλάει αυτό καθόλου last but not least για τις φίλες του show, έχουμε αυτή τη φορά ειδικό τέτοιο ειδικό, ειδικό event, ε, πάει στις εκδηλώσεις που λέει Ιάζ αν με καταλαβαίνετε ε, από μάλλον όχι από μόνον για σήμερα όσοι κατέβασαν το podcast και το άκουσαν μάλλον όσες μπορούν να παρευρεθούν στην έκθεση προϊόντων ομορφιάς που συμβαίνει στη Σαλνίκη ε, και διοργανώνεται από την εταιρεία Beauty Greece Παύλα, Παύλα, Τσίριμόκου <laughs> ναι. Λοιπόν, πρόκειται για την 13η έκθεση επαγγελματικών προϊόντων ομορφιάς Beauty Macedonia Και όλοι αντιλαμβάνουμε για οποία Μασεδόνια μιλάμε Έτσι. Η οποία ε, θα βρεθεί στην Θεσσαλονίκη και όπως είπαμε μπορεί να την παρακολουθήσει ε, όποιος φίλος ή φίλη θέλει να ενημερωθεί για ε, προϊόντα όπως χειάζει. Γιάννη, τι έγινε, θα πάμε να πάρουμε κάνα δωράκι. Ε, εννοείται. Πάμε σε αυτό που είπες για το Μασεντόνια, θα ήθελα να πω ότι από τα Yahoo, Google και Live Earth Microsoft το μόνο που αναφέρει τα σκόπια με την ονομασία που του έχει δώσει ο δηλαδή FIROM, είναι το Live Earth της Microsoft. Όλοι οι υπόλοιποι το γράφουν ως Μασεντόνια. Ναι, αυτό το ήξερα και εγώ και είναι πραγματικά κάτι το οποίο με λυπεί. Γι' αυτό το λόγο θα πάω, <Κι> πάω στην 13η έκτηση παγκοσμιοποιητή πανεπιστημίου Μορφιάς, BBM Massenτώνια, για να στηρίξω τη διοργάνωση και να πω <χω> ότι και εγώ με τον τρόπο μου ότι είμαι κατά της όλης της Αυτά από τον τομέα διασκέδασης και εκδηλώσεων για, για αυτό το podcast. Ε, και νομίζω σιγά σιγά να περάσουμε στο outro και να τελειώσει εφόσον φάσαμε τα μακάρυνα και αυτό το επεισόδιο εφόσον φάω τα το το μακάρυνα οπότε διάλειμμα λίγων λεπτών Σε... Τέλος, τέλος. Ε, πάλι πολύ βγήκε πιστεύω, αλλά εντάξει είναι καλό. Είναι καλό. It is good. Εδώ Γιάννης θέλει να φτάσουμε σε, σε χρόνο είναι. το Λίo το Λαπόρ. Δύο ναι. ώρες. Γιατί είναι μια, μισή το... ώρα, δύο. μια μισή ώρα. Μόνο δύο. το τεγκάι είναι δύο ώρες. Ναι. Το Disco Tech είναι μια μισή ώρα που ε, είναι το πιο δεν γνωστό. Δεν είπαμε την αρχή του Άγγελος. Ωπ' σωστό. Φαντάζομαι ότι έχουμε αρκετά έξυπνοι στον πάλι. Απ' την αρχή... Ε, βέβαια. Η πολλό να κάνουν σε του Ναι. Είναι ο Χριστός, ο Γιάννης και εγώ α όλοι Να πω γενικά στο outro, κάνω την εισαγωγή και μετά άλλη πλακία. Και κάνουμε στον επίλογο. Οπότε το και λέμε, και Ναι, το το θα να διαφήμιση Ωραία, λοιπόν, νομίζω ότι το σημερινό επεισόδιο ήταν ένα ε, ενδιαφέρον επεισόδιο Α, παρεμπινόντως που βλακίες Αν θέλει οι ναι, ακροατές να ακούσουν ένα φωτεινό στο οποίο είναι μομίμως βλακίες <laughs> Ακούστε ναι. το Α, βάζει βάζει. πολύ γελιο, όχι, είναι το 4 το 404 παιδιά είναι πάρα πολύ γεννηπαθού γιατί είναι μονίμως μου στην παλακή Θα βάλει μπει στον εαυτό του για του παλιά! Κυπλαίει όλο του. Ωραία, από το νησίκαμε επόμενο podcast υπάρχει μια μικρή αναφορά, ένα review θα έλεγα στο σαν ένα της Γιατί να μην το στο γιατί τι... μάλλον θα χωρίσω το... ε, να βγάλω κάποιο άρθρο Επίσης στο επόμενο επεισόδιο της μουσικής θα υπάρχει σίγουρα... Ο wow. Θα υπάρχει σίγουρα... Θα υπάρχει Μάλλον για να πω την αλήθεια... Για να είμαστε πιο ακριβείς Θα... Θα είναι και πενδιδημένο μέχρι την νέα της μουσικής mm -hmm. oh Christmas tree... Oh Christmas tree... Ah, The leaves are never changing... Τι <σχυριακή> <Λίγεσαι> είχαμε <από> παρακάτω Σωστός... <σχυριακή> <σχυριακή> Λοιπόν, <Πιώνα> <Πιώνα> από το βρίβιστό, από το βρίβιστό, τα <Πιώνα> και το Γιάννη. Γεια σας. Γεια yes. σας. Yes. δύο Βιδιοτήπη μπαίνουν μέσα σε ένα μπαρ. Με τον μπαίνω μέσα στο μπαρ και είναι ένας στον άλλο και λέει εσύ, αυτό μπήσα από την μπαρά, κάποιο το γνωρίζω». «Είναι γνωστή η φυσικονομία, η φάσα του κάτι μου θυμίζει, το έχω εδώ πέρα, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ, μήπως μπορείς να τον βοηθήσει «Εγυρνάει ο άλλος και λέει, έλα ρεσί, αυτός είναι ο μπαράκο μπάρμαν». <laughs> <laughs> <laughs> έλα πραγματικά. <laughs> Όχι, ένιωσε.